Δεν έχω πατρίδα, δεν έχω πίστη, δεν έχω λαό, δεν έχω μέλος, είμαι αθώος. Μόνος οι δεν έχουν είναι αθώοι, μόνο οι παρίε δεν έχουν τίποτα. Ο παρείας γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρία δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο. Είναι άκληρος, μόνος, άσχημα. Περλός, παιδί, ηλίθιος, αναδεχθεί, γυναίκα, πρέσια, άκια, σιτιά, σιλιάδες, τελευταίος, μη τελευταίων, από το παντά κάτω, για τους κάτω. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αγαπητοί, αγαπητές, αγαπητά παιδιά, αγαπητέ κόσμε, λαέ, ε, ο Παρίας ξεκινάει και αυτή η σεζόν... <κλειά> δεύτερη σεζόν... Ε, που το render Reboot θα είναι αργός για αυτή τη χρονιά του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων εδώ, με τον Παρία, αγκαλιά πάντα. Σήμερα σας υποσχόμαστε μια αρκετά ανάλαφρη εκπομπή έτσι όπως το ανάλαφρο καλοκαιράκι αυτό με τους τρεις μήνες κάψε να μα άφησε κάποια και κάποια καρκυνώματα και μελανώματα στο κορμί μας. Ε, είπαμε ανάλαφρα να ξεκινήσουμε. Ε, με τεχνικές δυσκολίες που μα δημιουργεί η Microsoft και συγκεκριμένα κάποια σκοτεινά κέντρα εξουσία ε, απέναντι εκεί, από, στο, κάπου πέρα από τον Ατλαντικό. Ε, ξεκινήσαμε μία μικρή καθυστέρηση των 50 λεπτών, αλλά τι είναι αδελφέ ο χρόνο, είναι σχετικό, έτσι δεν είναι. Συγκά, Όταν περνά καλά, περνάει γρήγορα. Όταν δεν περνά καλά, το ζει. Άρα εμείς ιδρώσαμε ε, αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του πολίτη μου εκτός να είναι εδώ και να τρέχει τα συστήματα το ένα πίσω από το άλλο φορώντας την κουκούλα του hacker και μπαίνοντα στα συστήματα του Matrix για να μας επαναφέρει τα νεκραστικάκια <laughs> να ανακτήσουμε τις σκοτεινές τέχνες των φωτογραφιών και των αφισών λίγο από την playlist λίγο θάλασσα και τα μου που λένε και τα κομμάτια ο παρία είναι εδώ δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Radio Reboot να κάνει αυτό που ξέρει δηλαδή ο Παρίας συγκεκριμένα να εκφραστεί. Πώς εκφράζει το παρία, πέρυσι κάναμε 25, θεματικ... 25 εκπομπές μάλλον τη χρονιά ο παρία την ξεκίνησε από Δεκέμβρη ήταν μεταγραφή εδώ στο Radio Reboot εντάξει δεν ήρθε όσος κόσμος και πάει στον Τέταρη αλλά εντάξει μου υποδεχθήκαν να έρθει στα παιδιά δεν μπορώ να πω ε, ήρθαμε λίγο αργά, τέλος Νοέμβρη, αρχές ε, Δεκέμβρη Κάναμε 25 εκπομπές, από αυτές οι 20 ήταν θεματικές Δηλαδή είχα καλεσμένους, κάποιες φορές ήταν καλεσμένοι άνθρωποι ε, Από πολιτικές ομάδες, από εγχειρήματα ή με σε ατομικότητες Σήμερα έχω μαζί μου, μου κάνει την, ε, τη χαρά και την τιμή Ο παρατρόλο φάνης να είναι εδώ μαζί για να κάνουμε μαζί την έναρξη Καλησπέρα Καλησπέρα και σίγουρα έχουμε να μαγειρέψουμε αρκετά πραγματάκια εδώ με τον παρατρόλ να ετοιμάσουμε Μην ξεχάσετε ότι πέρυσι ο παρατρόλ μας βοήθησε να κάνουμε μια τρομερή εκπομπή που ακόμα δέχομαι σχόλια για αυτή Που ήταν η δρόμοι του μεταξιού, οι χρυσαφένιοι δρόμοι αλλιώς ε, Που ήταν ουσιαστικά μια περατζάδα στα γεωπολιτικά τεκτενόμενα κάποιων χιλ, χιλ, ε, χιλιατηρίδων Ναι ακριβώς ε, μέχρι το σήμερα, βλέποντας όλους τους δρόμους που ενώνουν εμπορικά και κατ' επέκταση πολιτισμικά ε, την Ασία και την Ευρώπη συγκεκριμένα και οι προεκτάση προφανώς είναι παγκόσμιες, διεθνεί όπως θέλετε και η δεύτερη εκπομπή ήταν για το τρομερό ντοκιμαντέρ του Άνταμ Curtis, το Hyper Normalization το οποίο το είδαμε, ουσιαστικά ήταν σαν να το είδαμε παρέα και κάναμε δεκάλεπτο δεκάλεπτο Σχόλια και επεξήγηση πάνω σε αυτό γιατί ξέρετε ότι είναι κάποια ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν συμπυκνωμένα μέσα πράγματα και πολλές φορές αξίζει να πούμε κάποιες λεπτομέρειες πάνω σε αυτά. Άρα κάναμε και αυτό με τον παρατρόλ. Φέτος ετοιμάσουμε πολλά πράγματα. Έχουμε ήδη τρέχουν οι... και τα χαλιά από πίσω να πιούνται. Δεν είναι σαν τα χαλιά. Θα μπορούσε όμως, αλλά εμείς δεν είμαστε αυτοί στις τάξη, πώς να το πούμε. Ε, σε αυτή την πρώτη εκπομπή, αγαπητοί αδέλφια αλήτες πουλιά, και εγώ και ο Σανέμους και όλα αυτά τα ωραία που έλεγε ο με το κόκαλο με κοκαίνι, ε, εμείς εδώ φέτος θα κάνουμε θεματικές για τις ουσίες, ιδιαίτερα για την κοκάίνη η οποία πλέον... Ε, περνάει στο αβαβά ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μικροεγκληματικότητας, παραβατικότητας, ε, γεμάτα ψυχιατρία, γεμάτα... Ε, αλλά δεν είναι πρέζα, έτσι, που ασχολήθηκαν τα 80's. Ε, τώρα είναι high class, έχει πλασαριστεί από ταινίε, έχουν πλασαριστεί από σειρέ. ανεβαστικά, είσαι γραμμάτος. έχει το hype του και έχουμε τα χάλια μα στις Γι' αυτό θα φέρω και εγώ διάφορους γιατρούς, ανθρώπους που τρέχουν με δομές για εξαρτημένα άτομα Θα μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, ο Παρίας είναι ένας από αυτούς, έτσι Και ο Παρίας πρέπει να μιλήσει γι' αυτά Γι' αυτά που δεν περιμένετε να ακούσετε κάτι παραπάνω από τη Σκατιανά Σκατιανίδου Και τον υπόλοιπο Βόθρο στα κανάλια Που μπορεί για... από... από συνήθεια να εμπιστεύεστε πριν... Ε... Έτσι, να νοριστείτε με τσόντες, του 8 ώρου, οι και όλα αυτά τα γλυκανάλατα. Να πούμε ότι ο Παρία θα ετοιμάσει διάφορα. Ο Παρία, όπω έλεγε το Σποτάκι, δεν είναι άνθρωπο. Είναι μια κατάσταση μέσα στην κοινωνία μα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει τα δικαιώματά του. Ένα άνθρωπο που είναι παραπεταμένο. Ένα άνθρωπο που βαδίζει όπου βαδίζουν και οι άλλοι. Είναι ένα από τους απόβλητους. Έτσι, από αυτού που η κοινωνία δεν του θέλει είναι κάποιο που δεν είναι καλογιαλισμένο. Κάποιο που δεν τριάζει στην εικόνα τους και ποια είναι η εικόνα τους η εικόνα τους είναι τα λαμπερά φλά, ε, των παπαράτσι που τραβάνε πλούσιου. έτσι προσπαθούμε όλοι θα μου πεις θα, θα σχολιάσεις παρατρόλ <laughs> ότι προσπαθούν <laughs> να πλασάρουν το lifestyle των πλουσιών οι οποίοι πλούσιοι είναι ήδη σε κατάθλιψη και δεν γουστάρουν καθόλου που χαμογελάνε ναι. γιατί έχουν τη showbiz δικά προσπαθούν να το σκάσουν ναι και εσύ τους τραβάς και λες τον κόσμο εδώ στο χάπατο που πληρώνει 7 κατοστάρικα ενίκιο και του έρχεται ιδία 150 ευρώ και δεν ξέρει αν θα δώσει μία έκτατα την άξει όλα στον αέρα του λες ότι όχι, μάζεψε τα λεφτά σου ένα-ένα πρέπει αυτή την περίοδο πρέπει να αγοράσει αυτό πρέπει να πας εκεί διακοπές και μια και έχουμε ξεκινήσει φορτσάτ και χάσαμε και πολλή ώρα νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία αρχή να σχολιάσουμε τα φετινά μπάνια του λαού τις διακοπές έτσι όχι ως κατάλληπο μικροαστικό δηλαδή αν σκεφτείτε ότι οι διακοπές ξεκινήσανε όταν ο κόσμος άρχισε να δουλεύει όχι πλέον στη φύση για την αυτονομία στο χωριό του, άρχισε να δουλεύει στα εργοστάσια μετά τη βιομηχανική επανάσταση Κουλουπού, που είχε εξαήμερο οχτάωρο με αγώνες από το 1886, 1886. Προσπαθήσανε κάποιοι άνθρωποι με κόστος στη ζωή τους να γίνει ένα πενθήμερο οχτάωρο. Γελάνε και τα τσιμέντα στην Ακρόπολη και τα Μάρμαρα. Ναι. Ε, και βλέπουμε ότι πέρα από το... Κλασικό του, του μικροαστού που λέμε εμεί, ότι οκ, okay, όλη τη δουλειά σκύψει το κεφάλι, φάει τη φάπα, θα πα διακοπέ στο νησί, θα ανεβάσει πλέον. Γιατί ε, δεν μετράει αν, αν το ζει. Ξέρει το βιβλίο που λέει από το να έχει το να, έχεις να είσαι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. βέβαια Σου λέει ότι πλέον καταναλώνουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μα. Δεν καταναλώνουμε απλά αγαθά. Έχουμε βαθύτερα ζητήματα για τι ανάγκε και σαν κοινωνία και για πες μου ρε Παράτρολ πως είδες ρε, το στον κόσμο, Κοίτα, στις διακοπές του ο Βίλιαμ είχε πει παλιότερα ότι είμαστε πρεζάκια της εικόνας μας ε... Έτσι, λοιπόν και έχει... αυτό άμα το δουλέψουμε λίγο θα καταλάβουμε τι εννοούσε παράδειγμα τροσκάρια εγώ γελάω με κάποια πράγματα τώρα με τσινά και εσύ, αλλά τέλο πάντων. Όχι, εγώ ξεκινάω τα λέω λίγο σκληρά, αλλά πολύ αφηγήμα Μια χαρά τα λέω, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ μετά θα βγω κάφρο. Τέλο πάντων. Όχι, όχι. Θυμάμαι, πούμε, που κοροϊδεύανε πολύ και πολλέ, κάτι ταινίε ή κάτι φωτογραφίε, α πούμε, παλιέ που ήταν στην παραλία και τρέχανε, ξέρει, από δύο διαφορετικέ πλευρέ για να αγκαλιαστούν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Να κάτι. Ποια είναι η διαφορά. Στο, στο ύφο, ε, με αυτού που κάθονται και βγάζουν selfie, ή ο άλλο ή άλλη που στείνεται, για να του βγάλει οπωσδήποτε φωτογραφία. Οπωσδήποτε θα με βγάλει φωτογραφία εδώ. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι τη διασκέδαση. Ναι. Αν δεν το έχει ποστάρει κάπου, αν δεν σε έχουν ελατρέψει για την εικόνα σου, μου και δεν το έκανε. Δεν έβγαλε το φαγητό στο τάδε εστιατόριο. Δεν το φάγει. Φα... Είπε δεν το φάγει. Δεν το φάγει. Δεν, δεν, δεν υπάρχει. Το βίωσες εσύ και έτσι μα έχει το βίωμα. Πρώτα το φωτογραφίζουμε και μετά πάμε και τρώμε επιτόγυρα με 5 ευρώ το σουβλάκι στα νησιά. Καλά, αστείο. Μία φορά καταρχάς, κοίταξε. Πα μια βδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, το υπολογίζει. Σουβλάκι, πίτσα, μπουγάτσα τυρόπιτα. Άμα έχει και καμιά κοζινούλα μέσα να την κάνει, τίποτα να φτιάξουμε, έκανα με κορνάκι κτλ. Όλα κομπλέ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα από αυτά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά μία μέρα θα πάμε στο hype. Και εκεί θα βγάλουμε τη φώτο. Εκεί θα βγει η φώτο και θα πει: Πάρω το. Αυτό είναι. Είμαι και εγώ εδώ. Άρα ζω και εγώ. Αυτό το όνειρο. Έτσι. Okay. Α, δηλαδή ήταν... α, αυτά εντωμεταξύ τα λέγανε οι Αμερικάνοι πριν από 20 χρόνια και λέγανε και παραπάνω. στα σχολεία ότι ο καθένα μα αναλογικά βγαίνει ότι θα έχουμε στη ζωή μα πόσα δύο, χρόνια δημοσι... δύο λεπτά δημοσιότητα θα μα δείξει μια, σε ένα χαζό βιντεάκι, σε ένα αυτό, σε ένα εκείνο, ναι. σε ένα ρεπορτάζ. Λέγανε παιδιά, δύο λεπτά έχουμε. Make America great again. κάτε κάτι μπείτε με ένα όπλο σε ένα σχολείο. <laughs> δεν ξέρω τι καν ποια είναι τα γούστα σας, σας. Τα οποία γίνονται και έτσι ακόμα πραγματικότητα. Να τα πούμε και δεν αυτά. Δεν σταματάει αυτό. Mm. Ε, βέβαια δεν θα σταματήσει ούτε και εάν αλλάξει η ρόη. Αν για πες μου, θα έχουμε γυναίκα πλανητάρχη και αριστερή κιόλα. Τώρα, πόσα εισαγωγικά χωράνε. Καλά, ναι, εντάξει, το αριστερή μου αρέσει. Γιατί όταν σου το λέει ο τραμπ τη αριστερό, καταλαβαίνει ότι είσαι full δεξιό. Απλώ δεν είσαι <χι> τόσο δεξιό όσο εννοεί ο τραμπ. Δηλαδή, <χι> <χι> γι' αυτό είναι. Αλλά τέλο πάντων. Ε, Πάντω, επειδή είπε πριν. Πάμε για στα διακοπές, μπάνια, ναι, ναι, ναι πάμε, πάμε στα μπάνια. Επειδή είπε πριν, φέτο α πούμε. Η... Τέλο πάντων, πλάκα. Εγώ ξεκίνησα και άκουγα μια κρίνια από τα τέλη, τέλη Μαου. Έγινε κορυφόθηκε τον Ιούνιο. Τη κάναμε. Κορυφόθηκε Ιούνιο-Ιούλιο και μετά του αρχίσαν και σπάγανε σιγά-σιγά όλα κτλ. Γιατί, Γιατί κανένα δεν είχε κάνει τίποτα. Όταν λέω κανένα, ενώ συντηρητική πλειοψηφία δεν ασχολούμαι τώρα με του. Δεν, δεν, δεν ασχολούμαι. Όπω ναι. δεν ασχολούνται αυτοί με εμά, δεν ασχολούμαστε κι εμεί με αυτού. Με του όρου που το εννοούν αυτοί. Ε, δεν, δεν είχαν τα λεφτά με στη χρονιά που το του περισέψανε να κλείσουν κάπου από ναι, νωρίς. ναι, ναι. Όχι, ήταν και τι τιμέ. Το να πα και να μείνει και να φας και να κάνει και να δείξει και. ήταν χαρακτηριστικό που λέγανε Μα άδεια παραλία και θέλει 80 ευρώ την ψαπλώση. Βέβαια. Γιατί θα τα βγάλει είτε είσαι εκεί είτε δεν είσαι. Όχι μόνο εσύ. Και αν θα τα βγάλει γιατί χτυπάει το ξέπλυμα. Έτσι. Χτυπάει. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν απευθύνεται αυτό ο τρόπο τη ζωή σε εσά, του μεροκαματιάριδε, σε εμά, του παρείε και σε όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν απευθύνεται σε εμά αυτό το lifestyle ζωή. Και εδώ φιλοσοφικά μπορείτε να αναρωτηθείτε και να αναζητήσετε απαντήσει στο αν αξίζει. Να τρώ αγκούρι 11 μήνε. Το αγκουράκι είναι ωραίο. Ειδικά άμα δεν είναι αποσπόρσιμο, όντω και αυτά. Οκ, okay, να το συζητήσουμε. <laughs> άμα, άμα πλέον σε 10 χρόνια θα μπορούμε να, να φυτέψουμε κάτι δικό μα, όλα αυτά έρχονται <laughs> και δεν τα λέμε ω ε, συνωμοσιολογία. Ό,τι έχει ακουστεί ότι θα γίνει τα περασμένα χρόνια, όλα αυτά σιγά σιγά, μπουσουλώντα ο χρόνο πάντα είναι στο πλευρό. Των κυρίαρχων. Χρησιμοποιούμε και τέτοιες λέξει. Ναι, ναι, γιζ. Ναι, γιζ. Να πει ότι υπάρχουν κάποιοι κυρίαρχοι. Με τη μία θα σου πούνε Α, ah, the Roth Child, mm. και αυτά. Mm. Ναι, ναι, ναι. Παγκόσμια mm. τράπεζα και όλε mm. ε, Για πείτε, αξίζει 11 μήνες να τρώ ένα πακέτο από εδώ μέχρι απέναντι ε, για να πηγαίνεις δύο εβδομάδες ή τρει. Λες, λες. Ε, καλά εντάξει, για τέσσερις μέρες οι άνθρωποι τώρα yeah. παλεύουν ε, yeah. και τον υπόλοιπο καιρό που έχουν το... τις διακοπές τους κάθονται κάνα σπίτι να ξεκουραστούν, δεν yeah. έχουν λεφτά ε, στηβάζονται οι οικογένειε πλέον Φέτος, Άγιο Χωριό yeah, το, Λε, καλά. το Άγιο Χωριό ε, Η Αγία Τριάς επέστρεψε Οικογένεια, έτσι, πανηγύρι και πώς το λένε και το άλλο, το ξέ, το, μου διαφεύγει Αλλά δεν έχει σημασία «Για μας είναι η τριάδα της οικογένειας αυτή και των διακοπών». Ε, αρχίσαν και κλέγανε αυτοί που είχαν πολύ οικονομικά τα δωμάτια τους, ναι, ότι ναι, δεν ναι. έχουμε κόσμο με 170 ευρώ τη βραδιά τα φθηνά. Ε. <laughs> δεν έρχεται <laughs> κανένας και εμείς έχουμε λειτουργικά έξοδα εμείς να δεις λειτουργικά αδελφέ έξοδα έχουμε. Έχουμε και φθηνέ, ξαπλώστρες σε σλόγγ ναι, στις σλόγγ αυτή. <laughs> ναι, ναι, ναι. που δουλεύουν τα παιδιά και για, για πόσο δουλεύουν και πόσο τους καταστρέφουν πόσο περιπτώσει Κίνοντας αυτός ο κόσμος ρεσί που λέει ότι οκ. Okay, και επιστρέφουν πάλι πίσω στα χωριά. Όποιος έχει παππού, για, ή κανένα πεταμένο σπίτι, κόπεδο, κτήμα που μπορείς να μπει μέσα όλη η οικογένεια απέστρεψε. Σιγά σιγά τα χωριά που είχαν αδειάσει γιατί όλη η κουστοδία των... Ε των προηγουμένων δεκαετιών που ξαφνικά ο μέσος Πασόκος ε, εννοώ για να καταλάβεις το μέσος έγινε επιχειρηματίες και ξαφνικά από εκεί που είχε μια μέση δουλειά είχε και ένα εξοχικό στη Νέα Μάκρη τα καλοκαίρια πήγαινε και μια εβδομάδα Σαντορίνη. Τωρίνη. Ω πάρε τρελέ τι, τι γίνεται <laughs> που τα βρίσκεται ειλικρινά αναρωτιέμαι που τα βρίσκεται κάπου τα βρίσκαν ομω οι κυρίοι μεσάζοντε, γιατί σε μια χώρα με πολλούς μεσάζοντες όλοι ψυρίζουνε γιατί το ε... λες αυτό, ο Γιάννος αθώθηκε <laughs> <laughs> αθώος <laughs> ε, αφού έχουμε, έχουμε πει όσο εμπιστευόμαστε την αστική δικαιοσύνη άλλο τόσο χαιρόμαστε <laughs> όταν ε, καταδικάζαν τους Ναζί να τα λέμε Καλά, αυτά εννοείται αυτό. γιατί ήταν τεράστια ανίκη αδέλφια <laughs> ναι, ναι, ναι. τότε καταδικάστηκαν Ναζί ε, οι τύποι οι οποίοι κόσμο, αλλά πρέπει να σφαχτεί και ο Παύλο, ο οποίο ήταν Έλληνα, γιατί όταν σφάζανε το Λουκμάν ή άλλου ε, Πακιστάνου ή οποιονδήποτε, δεν γινόταν και μεγάλο θέμα. Όλοι αυτοί που δακρίζανε και βουρκώνανε, δεν του πολύ ενδιέφερε. Όταν τρώγανε άλλες άλλε σφαίρε στη μανολάδα, που ζητάγανε τα δεδουλευμένα του, κανένα δεν στεναχωριότανε. Έτσι. Ε, Στεναχωρηθήκαν με τον Παύλο. Ο Παύλαρο ήταν εκεί, του συνέβη κάτι τραγικό, τον δολοφονήσανε, γιατί είχε στήσει έστω και προσωπικά ένα ανάγχωμα εκεί και λέγανε όχα αυτός μετράει και τελικά από ό,τι θα τρώγανε ξύλο αν δεν εμφανιζόταν όλος και τον κάρφωνε στην καρδιά και φτάσαμε όλο αυτό ένα αντιφασιστικό κίνημα το οποίο δεν καπελώθηκε για καιρό από διάφορα κόμματα π.χ. κάποια ανύπαρκτα πλέον που δεν, <laughs> ναι, δεν, ναι. δεν είχαν ούτε τότε νεολαία τώρα δεν, δεν υπάρχουν, δεν ξέρω με κάτι πεντηκοστιανούς κασελάγιδες και τέτοια <laughs> I have a dream και... Αυτός ο τύπος είναι τα να κάνει αυτούς τους εξορκισμούς που κάνουν τους περίεργους <laughs> στην Αμερική που τρέμουν οι άλλοι και εδώ <laughs> <laughs> Και βγήκαν και πανηγυρίζαν όλοι okay, Να καταλάβω ότι ο κόσμος σαν άνθρωποι θουσιαζόμασταν έτσι, το καταλαβαίνει αυτό, Ρε Παναδρόλ. Ναι, ναι. Τώρα, ο κόσμο που ήταν στου δρόμου κάθε εβδομάδα. Στην αρχή είχαν δεχτεί το αφήγημα κάποιον που λέγανε ότι να, θα κερδίσουμε τη δίκη και νικήσαμε το φασισμό. Ή κακή στη φυλακή και όλα. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Και φύγε, έχει σημασία ναι. και τα λοιπά. Εννοείται ότι έχει σημασία. Αλλά το αυτονόητο δεν το κάνει εσύ σημαία. σημαία με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, το... κάποιοι δολοφονήσαν ψυχρό με μάρτυρε κτλ. Το να μην γίνει κάτι θα πρέπει να γίνει τη κακομοιρα. <laughs> το να γίνει. Γιατί είναι θλιβερό, είναι θλιβερό αυτό, αλλά φτάσαμε σε σημείο κάποιοι να βάζουν τον πύχη τόσο χαμηλά, δεν σου πω το χαμηλώνουν κι ο να λένε κι οκ, okay. γιατί αυτό είναι, βάζει τον πύχη των προζοκιών τόσο χαμηλά, για να λες ότι κάτι πέτυχα, δεν πέτυχες τίποτα. Ε, ναι, εντάξει, όπως λέγανε κι αυτοί, η καλή Χρυσή Αυγή θέλοντας και μη έχει απορροφηθεί από άλλα κόμματα και από την Νέα την Δημοκρατία, έτσι πολλοί άνθρωποι έχουν πλαισιώσει αυτή τη δεξιά πολυκατοικία που έχει πολύ πλέον όταν τσακώνονται, ναι, ναι. αλλά κουμάντο κάνουν τώρα. Αντιπολίτευση τη ζητά. Αντιπολίτευση. Τι εννοεί αντιπολίτευση, κάτσε να το συζητήσουμε. Υπάρχει, μια, υπάρχει ένα άλλο πλάνο εκτός από τον νεοφιλελευθερισμό. Πιο απ' όλα. Περίμενε να το ναι. βάλουμε κάτω. Ναι, ναι, ναι. έτσι. Θέλω, λοιπόν, θέλω. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα τι έχουμε σαν αντιπολίτευση έτσι, Ας είχαμε πριν, α είχαμε τέτοια κτλ. <Συσκά> από πού θες να το πιάσουμε, Νέα αριστερά, ε, τέτοιο, Ζωήτσα, να πιάσουμε βελό. Να πιάσουμε σπατιά ε, Βελό να βάσουμε... σπρώχνεται παταχώθεν, χώνει και λεφτά στο, στο YouTube να διαφημίζεται. Εντάξει. Τον έχουν βγάλει τον νούμερο ένα σπουταχώνει στο ωραία. Μητσοτάκι. Mm. Να ξέρουμε ποιο πλασάρεται αυτή τη στιγμή. Ναι, full. Ναι. Εντάξει, ωραία. Και η κολοτούμπα έτοιμη και εκεί. Και από αυτούς, πέρα από την ουσία, άμα το πιάσεις, ε, που είναι πούμε, όταν κάνεις πλάκα πούμε, και με αυτό το πατριωτικό χώρο. Έτσι, γιατί αυτό αυτοπροσδιορίζεται ως πατριωτικό χώρο. Βέβαια εγώ στα social μέσα στο Twitter ας πούμε να σου πω την αλήθεια έχω αρτηρήσει ότι ο πατριτικός γόρος ένα μεγάλο κομμάτι έχει ταυτιστεί με το Ισραήλ τώρα Του άρεσαν τώρα τα μπίπερ Του σκάσανε και λέγανε μπράβο ρε παιδιά και τα λοιπά είμαστε δυνατοί πρέπει να γίνουμε και εμείς έτσι mm, πανηγύρισανε τα παιδιά κοιτάχτε τι τους έκανε Καταλαβε. Λοιπόν, πριν ε, επιστρέψουμε στο αντιπολίτευση, αντιπολίτευση καταρχά σημαίνει αντιπολίτευση. Να βγαίνει, α πούμε, στα κανάλια σε τρει εκπομπέ, τέσσερι και να λε ε, διαφωνώ με αυτό και τα λοιπά. Ε, εντάξει, πέρασε η ώρα. Κάνει δύο-τρία show μέσα τη βδομάδα διαφωνία. Κατοίκει στη Βουλή και τα λοιπά. Και από εκεί πέρα τίποτα. Πα να κάνει καμιά παιδιά μηδέν. Πάτο. Ούτε καν τολμάς να κουνηθεί. Μία επαιτειακή ανατρίμηνο, τετράμηνο. Πεντάμινο, δεν ξέρω Έτσι. Ναι η οποία είναι σε επίπεδο Μεγάλης Παρασκευής Ναι καλά, άστο Αυτό άστο, αυτό σου λέω Αυτό είναι Επιτάφιος Ναι ναι, άλλο Λοιπόν, να πάρουμε ας πούμε το Σε επίπεδο ενημέρωσης, συζήτησης, ζήμωσης Στον κόσμο και τα λοιπά. τι γίνεται από αυτά Υπάρχει τίποτα, να το πούνε Ή ίδιοι είναι Τίνα Δεν Να αλτερνατή Οι ίδιοι αυτή είναι μέρος του Τίνα και σου λέει ότι κοιτάξτε να τρει Αυτό είναι το σύστημα Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι όταν τρώνε Με αυτή την κουτάλα Όταν την πάρουμε στην κουτάλα θα τέσουμε και εσάς ενα τώρα οι άλλοι δεν σα ταΐζουν Οπότε κανονίστε ε, Και όπω τα μαγαζιά Ο μαγαζάτο όταν βλέπει την πελατή του Πά να φύγει και τα λοιπα Τι κάνει, έρχεσαι και κάνει εκτόσει, προσφορέ επεκτείνει λίγο την πελατεία του, δίνει και κάτι παραπάνω και σου λέει τσουπτσι μπήσανε, ξανά έρθανε ωραία, πάμε λοιπόν με τα ψίχουλα ε, ναι. το βάλε 50% σήμερα, σου βάλε προσφορά στο βάλε, θα πας θα το πάρεις σήμερα ένας είναι ένα δώρο <laughs> <laughs> θα το πάρεις και την ίδια στιγμή το μεταξύ που έχεις αυτή την κατάσταση που πούμε το να πας πλέον είναι θέμα Τεράστιο. Δεν απευθύνεται σε ένα διακοπές Αυτό ναι. ήταν να φτάσουμε Ότι πείτε μας Πραγματικά στείλτε μας Έχω ξεχάσει να σας πω ξεκινήσαμε ναι, με ναι. φόρα Γιατί καθυθερήσαμε ε... Και δεν είπαμε ούτε στο Radio Reboot Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας Ούτε Φροπή τίποτα σου. Σου. Πραγματικά εντάξει, Θα μας χωρέσετε για πρώτη μέρα Λίγο το άγχος, λίγο το στρες Λίγο αυτή η κίνηση στους δρόμους ε αλλά στη σελίδα του readyreboot.gr mm -hmm. μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας να πείτε αν συμφωνείτε αν πήγατε φέτος στο Κώστα Ναυαρίνο να δείτε το γάμο του το Δεντοκούμπο ε, με καλεσμένη όλη την αφάν γατέ του Τέλεια. παγκόσμιου lifestyle με να με καλά Έτσι. Τι θέλεις Τι θέλεις γιατί μα χαλά, πώ το λέει, Δεν θέλουμε κλημμένε γιορτή μα. Ναι, μισό λεπτό. Ήρθαν οιθοποιοί του Hollywood εδώ στην ναι, Ελλάδα. Ήρθανε μοντέλα, κα... ήρθαν influencer. Τιμήμα και καμάρι. Θεωρέστε, τι θέλει. Τι... Ήρθανε διάσημοι, ήρθανε σελεμπρίδε. Τι θέλει, δεν καταλαβαίνω. Είδαμε λίγο φω στην ψωροκόστα ε, Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή πρόσεξε. Κάποια, κάποια εποχή, κορόντευε, α πούμε, κάτι τύπου που ήταν. Ε, βλέπαν, α πούμε, είχαν στο μυαλό του για την πόλη ανεξαρτήτως πόλη τώρα, ήταν α πούμε στο χώριο, κοιτούσαν την πόλη, η πόλη φανταχτερή, η πόλη γυάλιζε, είχαν ένα όραμα για την πόλη, είχαν φτιάξει ένα φανταστικό κόσμο για την πόλη, το οποίο το πουλάκε και η ίδια η πόλη για να μαζέψει πελάτες, λοιπόν, και όταν έσκαγες στην πόλη, το τρώγες όλο αυτό, κανονικά, αμάσιτο, το κατάπινες και μετά συνέχεια λες τι έγινε, να αλλά η πόλη το παραμένει εξακολουθούσε να το πουλάει. Και από ποιου ανανεωνόταν, από του καινούριου τέτοιου ανθρώπου που ερχόντουσαν από αυτά τα μέρη. Έτσι γίνεται παντού. Λοιπόν, όταν εδώ πέρα είσαι μια δυτική επαρχία, ό,τι κυκλοφορεί στη μεγάλη πόλη και διαφημίζεται, είναι να γίνει και εσύ το ίδιο. Πια είναι η μεγάλη πόλη ή η Μητρόπολη. Η Μητρόπολη είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ πέρα σιγά σιγά η Ευρώπη λίγο. Ε. τρώει κατιφάπε. Σπάει κάτι λίγο. κατιφάπε τρώει. Πεύγουν κάτι δε κανείς, κλείνουν κάτι περίεργα, ζορίζονται τα πράγματα, βγαίνει οντράκι και λέει ρε παιδιά να το σώσουμε το πράγμα, να δούμε σε κάποιο... ο οντράκι τώρα έτσι, φαντάσου, λοιπόν, αλλά φαίνεται να μην, να μην βγαίνει μια άκρη, να το πούμε έτσι, λοιπόν, τέλος πάντων, και εδώ πέρα λοιπόν, ό,τι βλέπουν και γυαλίζει και του προβάλλεται ω ιδεατό ή ω μοδάτο, ω χάι, οτιδήποτε στην άλλη πλευρά, θα το κάνουμε κι εμεί. Και αυτό είναι η κορυφή, σου λέει. Αυτό είναι η κορυφή. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Γιατί σου λέει, έτσι θα δείξουμε ότι είμαστε ενσωματωμένοι όταν ανήκουμε κι εμεί στην elite αυτού του πράγματο. Ότι ακολουθούμε το, το κύμα κι εμεί. Δεν είμαστε εκτό. Τροπή τώρα. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι πίσω. Είναι δυνατόν τώρα το νούμερο ένας από το νούμερο ένας με Μετά από τόσο... Δεν διακοπών. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Κλείσαμε 20 χρόνια ναι. από το πραγματικά θεάρεστο, πραγματικά <laughs> απίστευτο, <laughs> απίστευτη χρονιά που γενικότερα το έβλεπες, το <laughs> Σε μία χρονιά είχαμε. Ό,τι πιο σημαντικό και φανταχτερό μπορεί να χωρέσει αυτό ο κατένιος νους του... Ε, μικρομεσαίου τύπου, ο οποίο βγήκε να πανηγυρίσει ποδόσφαιρο, αντιποδόσφαιρο, το Ρεχάγκελ, βγήκε να πανηγυρίσει ναι. η Έλληνα Παπαρίζου, βγήκε να πανηγυρίσει Ολυμπιάδα. Yeah. Ολυμπιάδα, Ολυμπιάδα. Και τραγουδάγανε όλοι οι καλλιτέχνε. Χαιρόμαστε, πήραμε την It's... Ολυμπιάδα από τον Τάκι Τσάν, τον Ισβολέα, μέχρι όλου yeah. να αναφέρουν στα κομμάτια του η Ολυμπιάδα μα και αυτά. Η Ολυμπιάδα που τώρα, μετά από 20 χρόνια, αρχίζουν και βγαίνουν κάτι meaning ντοκιμαντέρ που λένε πόσο μέσα μπήκαμε και πόσο γελοί φαινόμαστε στου επόμενου διοργανωτέ οι οποίοι δεν έκανε κανένα έργα, όλα τα κάνανε λιόμενα και τα νοικιάζαν στου υπόλοιπου. Οι τύποι κάνανε business και βγάλανε ίσα πανιάγια και οι Άγγλοι ναι. και οι κάτι όλοι αυτοί. Και εδώ κάνανε κάποιοι business, αλλά ει βάρο μα εις βάρος βα... <σχελίδε> θα το κάνα, δεν, είμασταν, ε... το κάνα, δεν, δεν ήμασταν για ε... <σχελίδε> ένα αγγελοπούλου δασκαλάκι που βάλε φωτιά στο <σχελίδε> δάσο για τα μεταπαιριοτεχνήματα εδώ μιλάμε τώρα γίνανε τρο... τρο... τρο... τρο... τρομέρε. αλλά ήμασταν <σχελίδε> στο κέντρο είδω λες ο κόσμος τον Παρθενώνα <σχελίδε> πώς δεν τον <εντονιχελεί> <πώς> είδες ζηλέψατε ακόμα μέχρι και τώρα για να φαντές πόσο πτωχή στο μυαλό όταν κάποιο δεν έχει να μιλήσει να πει τίποτα για το παρέον του ψάχνει σε τύμβους και σε νεκροταφία έλεγε Κάποιος το έχει γράψει, δεν θυμάμαι τώρα στο το λέει αυτό, μένα ανδρός, κάποιος περίεργος τύπος εκεί πριν από κάποια... 20 καθώς... χρόνια μετά τώρα τι γίνεται? 20, όχι δεν κατάλαβες. Ακόμα ναι. αυτά συζητάνε. Ήταν τελικά καλύτερη η έναρξη της Ελλάδας από το, από, το, από, το, από το Παρίσι. Ναι, αλλά 20 χρόνια μετά του καλατράβα το στέγατρο πήγε να πέσει. <laughs> <laughs> <laughs> Πώς δίνευε <έπαισαι> με κόσμο. <laughs> να σου πω κάτι, για πες... Καλατράβα. Μαδε... Ένα σχόλιο Λένε... θέλω. Ναι, έλε, πέστε, Ένα πέστε, πέστε, σχόλιο. Πέστε, ναι. Δεν ήταν καταπληκτικό. Τώρα, εντάξει, γελάμε. Εκτός ότι βάλαν τους αθλητές να βουτήξουν μέσα στο καθαρό ποτάμι. Πα, στο Παρίσι, <laughs> τέλειο. Ναι. Το Του αξίζει. αξίζει. Τους αξίζει. Έτσι σας αξίζει. Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, έτσι. Το πιο Ολυμίαντα. δεν έτσι, ήταν αξίζει. ότι ξεκίνησαν... Οι... Για τα λεφτά θα φάτε και σκατά. <laughs> θα κολυμπήσετε <laughs> μέσα στα σκατά. <laughs> και κολυμπήσατε. Και, και ξεράσατε. Και, και, και κολυμπήσανε φίλοι αθλητές. Υπήρξε αθλήτρια σε αυτό το τύπου μαραθώνιο με το... Κάνω εκαγιά κάτι ναι, τέτοιο ναι. που έλεγε παιδιά ναι έπρεπε να πιω νερό ναι. γιατί είναι συνεχόμενο και έπρεπε να κάνω το χεράκι μου ήπια εντάξει mm. δεν μου άρεσε έκλαψα λίγο αλλά μου πέρασε σαν τα παιδάκια πρώτη μέρα σχολή παιδί. Ναι, μου έκλαψα λίγο μου πέρασε ναι. θέλω να μου πει, πρώτη σκηνή κεφάλι Μαρίας Αντοανέτας πως ξεκίνησε γουστάρουν να το δείχνουν αυτό ασχετά που δεν έχουν ξεπεράσει τίποτα από αυτοκρατορίες και κουλουπού το δείξανε. Ναι. Ήταν το πρώτο τους. Ε, έπρεπε να το δείξουνε και τους λέει είμαστε και γάλλοι μα στο Παρίσι όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά την ίδια στιγμή έπρεπε να το δείξουν και όλα τα άλλα και εμείς ξεχνάμε και τι είχε προηγηθεί και τα λοιπά, αλλά επιμένω για μένα έτσι, επειδή είχε γίνει και ο χαμό. Με το μυστικό δείπνο, με την προσβολή του χριστιανισμού κτλ. Εκεί ήταν η ουσία. Δηλαδή παιδιά τώρα, έτσι, εδώ γινόταν χαμός, τη γαλέπεφαν τα ξύλα του Ένω. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, έτσι, με την προσβολή του χριστιανισμού και τα πρότυπα που προβάλλονται, τα συγκεκριμένα πρότυπα, από ποιου προβάλλονται κτλ. Λοιπόν, για μένα η ουσία ήταν αυτή. Μόλις έχει τελειώσει η ευχαίστα εκείνη Τραβάει μια πλημμύρα Γεμίζει ο Σικουάνας που είχαν δώσει πόσα δισεκατομμύρια Να τον <laughs> καθαρίσουνε Και πνιγήκαν στο σκατό. <laughs> αυτή ήτανε όλη λοιπόν η τελετή έναρξης Ήταν αυτή η ουσιαστική Παιδιά γεια σα, Φάγαμε τα λεφτά Φάτε και σκατά Και τελείωσε έχει το, σύνδυμα, Sorry, για τη λέξη. το αρχαίο το σύνθημα φάτε σκατά κερνάει το κράτος <laughs> Ισχύει Και ε... εταιρείε. <laughs> ε, έπιασε έπιασε μέχρι ένα σημείο και αυτή η business γενικότερα αν θέλετε να αποκαθιλώσουμε όλα αυτά τα α, νομίζετε ότι αυτές οι αθλητικές διοργανώσεις είναι όντως υπέρ τη ειρήνη των ανθρώπων ναι. άμα νομίζετε ότι αυτό είναι υπέρ ας συζητήσουμε και ας, και ας μάθετε τα ποσά που βγάζουν adidas, να, και όλες αυτέ οι μεγάλες υπερχορηγίες παγκόσμιες υπερεθνικές εταιρίες οι οποίες είναι, είναι κάτι το οποίο συμμετέχετε σαν εθιλοντές θυμάς στον κόσμο που λέβε θέλοντικά ρεσί. Ναι, ναι, πώς. Με λέβε θέλοντικά, ναι. λέει παιδιά, αλλά, να βοηθήσετε να βγει Ολυμπιάδα, ο Φίβος και η Αθηνά. Και πώς είχαμε, εμένα μου άρεσε πολύ όταν είχαμε κάνει η Σοβιετική, after, ναι, ναι. ήταν με το μίσα, μίσα. Ναι. τα αρκουδάκια, <laughs> ναι, ναι. Και μετά πόσα ναι. χρόνια έπεσε. Ναι, ε, μια δεκαετία μετά. 1980, ναι. 1990, τέλο. 10 χρόνια μετά. Ακριβώ ναι, και εμεί, άμα σκεφτεί. το 2004 έγινε αυτό. Mm. Εμεί πέσαμε πιο νωρί. Το 2014, εντάξει, ναι, δύο χρόνια. Ε, όχι, όχι, όχι. Βγήκε πρώτα ο Τζέφρι, ο αγαπημένος Τζέφρι που σας είπα τον, τον συνάντησα τον κύριο αυτό στο Κολωνάκι ναι. και με ρώταγε γιατί έχει ακριβήνει το χαρτί και αν όντω αυτά επηρεάζεται από τον πόλεμο και αυτά uh -huh. και έλεγα η μαστρολάρι όλους είναι όντω κόκαλο είναι μαστρομένος ο άνθρωπος, ναι. καταλαβαίνετε αυτό mm. ότι είναι αλλού εντελώ. Mm. ήταν ένα ωραίο αγώνας που είπε όταν έχασε από <laughs> αυτό δεν ήταν εγγραφτό του αυτό να γίνει πρωθυπουργό. Έγινε. Ναι, εντάξει, να κρατήσει λίγο ναι, παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, δεν ήξερε και αυτό τι συνέβαινε και ρώταγε και έλεγα: Μα δεν γίνεται να μην ξέρετε, κύριε, ότι όταν έχουν πρόβλημα αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, άρα τη βενζίνη, άρα όλων των άλλων αγαθών. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ράλει, κούρσα πάλι το η βενζίνη, το πετρελό, όλο κάτι για κλεισέ. Ακού την τηλεόραση και ξέρει να αλλάξει απλά κανάλι. Και το ρεύμα. Καλά Κλάσικο. για το ρεύμα. Και το ρεύμα το κλασικό και το σούπερ μάρκετ το κλασικό και λες να αλλάξω το ένα κανάλι. Ακούς το ίδιο. Αλλάζω το παράλληλο κανάλι. Ξανακούς το ίδιο. Πας στο παράλληλο πέρα. Ε, στο τέλος φτάνεις στο γάμο το αντιτοκούπο και λες ας δούμε κάποιους που χαμογελάνε. Έτσι, πράβο. Γιατί είναι ψυχολογικό το ζήτημα. αυτό ε, θα είναι. πέσουμε με τους μίζερους ναι. που λένε όλη την ώρα δεν έχουν λεφτά. Να μου βγάλουν φωτογραφίε στο Instagram τα καλδερίμια τη Αντορίνη που βγάζαν ανακοινώσει, κλειστείτε στα σπίτια σα, έρχονται τουρίστε, Μη βγαίνετε έξω, εμποδίζετε του δρόμου, θα πεθαίνει ο κόσμο, θα λιποθυμάει έξω από την πόρτα σου, Του βγάζουν από τα κρουαζιερόπλια, σαν από τα κοτόπουλα. Αγαπημένο καλοκαίρι. Αγαπημένο. <laughs> το, λατρεύω, το λατρεύω. Και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι ξέρει, φωτο... ε, reporters, κούλου που στα περισσότερα site τρώνε αργία το καλοκαίρι, ναι. άρα δεν έχει και πολλού να καλύπτουν τα ζητήματα. Όχι. Okay. Τα ανεβάζει ο κόσμο και ουσιαστικά αυτοί μετά κάνουν ψάρεμα από τα κεντρικά δησιογραφικά από πράγματα που έχω ανέβει στο... στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρε παιδί μου πήγαινε και λένε, και κοίτα τι έγινε, μπαμ, το τράβηξε ο άλλος ναι. Μη βγείτε έξω, έρχονται τουρίστες Φέτος, να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι, ναι. να... ε, είχαμε κίνημα πετσέτας <laughs> Το κερδίσανε <laughs> πέρυσι, πέρυσι την πόλη. Μπορεί να νομίζω. είχαμε αλλά τέλος πάντων πετσέτας είχαμε δεν ξέρω. Είναι. Φέτος ε, βγήκαν ε, οι νοοδημοκράτες και είπαν ότι εσεί απελευθερώσαμε τόσα χιλιόμετρα παρα, παραλιών από Ξέξαν τους... Ξέχισαν και ε... την εφαρμογή. Η οποία Εκεί είναι... γίνει η εφαρμογή που λέει ας πούμε ότι άμα δεις κάποιον να, παρα... να παραβαίνει τον νόμο όσον αφορά την κάλυψη της παραλίας, πας και τον καταγγείλεις γενικά ας πούμε. Όταν κάποιο ε, καταπατάει μια περιοχή ή παραβαίνει το όριο που του έχει τεθεί, α πούμε, πα και το καταγγέλει κατευθείαν. Έχουμε και αυτά τα πράγματα τώρα. Εσύ, κύριε, δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Mm. Ποιο είναι το πρόβλημά σα, mm. Δεν καταλάβει πραγματικά. Έ, ε, να σε ρωτήσω, κύριε, ακριβώ. Γέμισε εγώ, λέπια, α πούμε τώρα, ότι γέμισε ούτε και εγώ ξέρω πόσα νεκρά ψάρια ο παγασητικό. Mm. Και τι έγινε. Ε, ο αριθμό mm. ε, ε, των ναι. ψαριών, όχι ναι. ο αρθμό. Είναι ο αρθμό μιλάμε για κάτι εκατοντάδε τόνο ναι. για να καταλάβει. Αυτό δεν τα πούλησε ο Μπαίω για φρέσκα Εντάξει. Ο Μπαίω θα του ταπούλα για μπει και <σχ> μέσα βούτα ή γλεγελάει, οι άντρε βουτάνε <σχ> Και ο κόσμο από πίσω, το Μπεολαντ συνεχίζει να ψηφίζει αυτό το να αρθρυσα, <σχ> <έλευτα. έτσι, σχ> ο οποίο έπειξε τον κόσμο ότι τα σκοπίδια που κάνουν εισαγωγή για να καίγονται από την Ιταλία δίπλα στο εργοστάσιο ότι είναι καλό για τον τόπο. Έβγαινε και έλεγε ότι το εργοστάσιο τη ΑΓΕΤ mm -hmm. που καίει τα σκουπίδια τη Ιταλία και θυμάμαι από πού αλλού έρχονται. Με από διάφορα μέρη ναι. που δεν έχει κάνει σύμβαση. Μπράβο. Mm. Και μιλάμε τώρα στο Μπέολαντ, στον αστυνομμένο νομό Μαρνησία και συγκεκριμένα στο Βόλο. Το τοξικό νεφο του καλοκαιριού μαζί με την υγρασία στην παραλία είναι με ένα αριστούργημα. It's a kind of magic. <laughs> In a state of mind. It's... Greek summer is a state of mind. Ακριβώ. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι πάμε. Γιατί Πάντως, πήραμε να πάλιζα ναι, Για το κίνημα της πετσέτας <laughs> να <σου πω> κάτω, <laughs> Γελάω γιατί δεν μπορώ ρε. Πέρσι, θυμάσαι, μα τα είχαν κάνει λίγο κουλούρια παιδιά, Το κίνημα της πετσέτας θα Ήταν ναι, το κίνημα της πετσέτας Εντωμεταξύ Και δεν αναφέρομαι τώρα σε απλό κόσμο που το θετικά Και λέει ναι να κάνουμε και να δείξουμε Φουλ μαζί σας, 100 φορές υπέρ Και εγώ το ίδιο Έτσι. Αλλά στους, θα λογαριαστούμε μετά αυτό τον τύπο να τον βάλω λίγο, Αργαστούμε μετά. Ξέρει στη βγαίνα και λέγανε, ε, Παιδιά εντάξει, κίνημα τη Πετσέτα, αλλά λέει δικαιούται να έχει ένα μέρο παραλία. Δηλαδή ξέρει, με ποσόστοση έπαιζε το θέμα, δεν τα να φύγουνε. Όταν πα με το μαφιόζω και παίζει με ποσοστώσει, έχει χάσει από πριν. Οπότε φέτο, κίνημα τη Πετσέτα, γεια, ήρθε σου λέει, Παι, Παιδιά, ποιο κίνημα, σα φτιάχνει μια εφαρμογή. Ελλάδα 2, 3, 4, 5 μπε μέσα και το κίνημα της πέτσατας έγινε μια εφαρμογή που πατάς κάνεις την καταγγελία σου ωραίος ρουφ και πάμε έτσι, λοιπόν, Ψήφι. και ο άλλος έχει μια ακρούλα, όσα θέλεις ρεφίλε, Πάρτα. για στο καλό καλέμε ε, ναι, εντάξει, και ας τον άλλο να καταγγείλει ψηφιοποίηση δεν θέλετε ναι, ναι, ναι. Όχι, γιατί υπάρχει κόσμος αρκετό ο οποίος λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα-δύο πράγματα δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ναι, έτσι, πέρα, ότι έχει ψηφιοποιήσει τόσες εταιρείες, ναι. ε, τόσες υπηρεσίες, συγγνώμη, ειλικρινά αδέλφια, ειλικρινά ρεσεις, πιστεύετε ότι αυτό ε, πρέπει να το χειροκροτήσουμε, δηλαδή κάτι αυτονόητο, το οποίο είναι με τα λεφτά σα, που θα πρέπει να έχει γίνει πριν από 10 χρόνια, θα πούμε σε αυτόν τώρα, στο Μιτσοτάκι Σαέ που λέει και ο Βαουρφάκερ που τον έχουμε ναι. ξεχάσει τελώς Φέτο θα χάσε, πήγε και χάσε. κάπου σε, σε καμιά γκώα θα ήταν ναι, σε ναι. ένα site side-trans με τα λαχούρια του <laughs> τον είναι τέτοιο. <laughs> ειδικά που τον, τον πέταξε έξω η ζωή πω, πω, πω, θα ήθελα ένα τηλεφώνημά του <laughs> να ακούσει και την περίοδο <laughs> <laughs> πραγματικά ναι. ε, λοιπόν έλα πάμε, πάμε, πάμε να ακούσουμε ναι, λίγο γιατί... μουσική ναι. και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο mm. για, πάμε, για πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε Και τα Καταστροφή, παρία εδώ Over, Red to Reboot 2.0, ο Παρίας είναι εδώ αδέλφια, αλήθεια πουλιά, ε, να διασκεδάσει και αυτή τη χρονιά με τον πόνο μας Άκου τη λούπα της μιζέριας <laughs> γιατί έχουμε μια λούπα της μιζέριας που μας ακολουθά σε αυτό το τούτο το τόπο Σε αυτό το τόπο τον Τι έλεγε ο καρδιάς μας από την Κρήτη Έλαμε mm. Σε αυτό τον κόσμο τα πράγματα δεν πήγαν έτσι, Νικόλα Ξιλούρι, όπω επίθευε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ, εγώ να σου πω κάτι. Είπαμε πριν τη λέξη Καλατράβα και διαλύθηκε το σύμπαν εδώ πέρα. <laughs> Μαζεύουμε ακόμα <laughs> τα κομμάτια μα. <laughs> Εντάξει. Τώρα μιλάμε για τεράστια περίπτωση. Αφού λέει, στη σύμβαση που είχαν κάνει, δηλαδή ακούστηκε και αυτό, ε, δεν είχαμε, λέει, υπολογίσει τη συντήρηση. Πρόσεξε. Η τύπη είναι. Τη εσύ... συντήρηση. Πε, μεση, παίρνει εσύ ο οποιοδήποτε κτίριο, ότι να ναι. η είναι η συντήρηση είναι η είχαμε συντήρηση Λοιπόν, μιλάμε για μία πρόσεξέ με, για μία πινελιά του Καλατράβα mm. γιατί αυτό ήταν σαν... ήτανε για στέγαστρο το οποίο είναι ένα αφαιρετικό στέγαστρο με πινελιές από Μαέβιου Σπαχατουρίδη <laughs> για ποιον θυμάται <laughs> ή από Σαλβαλόλταλή και όλα αυτά το οποίο κρέμεται πάνω από 70.000 mm. ανθρώπους έτσι, για... Και αυτό, ναι, είχαν πει ότι και τελικά με το που αρχίσαν να φεύγουν κάποια πράγματα λένε, παιδιά, κάναμε μια αυτοψία, οι ρεπόρτεροι δαιμόνοι πήγαν ναι, αυτοψία και είδαν ότι ήταν, ναι, λέει, οι παιδιά εδώ έχουν σκουριάσει οι βίδε. έχουν... Έχουν υπάρχει ναι. κίνδυνο σλήπ του στα στον κόσμο <χει> και τα λοιπά. Δηλαδή, κινδυνεύει και με τώρα το στάδιο, τώρα, τόσο καλά τα πράγματα. Ναι. Και αρχίσαμε μετά και βγαίνανε μία το ένα μία το άλλο Πέρα τώρα το τι μπορεί να παίχθηκε και καμιά μπίζνα Έτσι για τη συντήρηση για να γίνει Ξέρεις να γίνει καμιά καινούργια σύμβαση Να βγει κανένα κονδύλει και τα λίπα, Πέρα από αυτό το θέμα και μόνο ότι πήγε τόσοι χιλιάδες κόσμος Που πήγαινε στο διαμάντι Το στολίδι έτσι, Είπαμε, τίποτα. τέτοια έναρξη δεν. Ζήλια ψώρα, έτσι, τέτοια τίποτα. έναρξη δεν έκανε ποτέ Ταμάτα. το ποτόν καμία άλλη χώρα. Τεσάρι Επέστρεψε, <laughs> η τουμπα του Σάκη mm. ήταν η καλύτερη, άξιζε όλα τα μοίρια που πήρε. Mm. Ε, να πούμε ότι τέτοια εισαγωγή δεν έκανε ποτέ κανένας ε, Έτσι επέστρεψαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στον τόπο που ξεκίνησαν το 1898 mm. ποτέ. Ήταν mm. με το τζικλιτήρα θυμάμαι ποιοι, ποιοι τότε, ποιοι ήταν τα ονόματα του Στίβου. Mm. Ε, εμείς ε, να πούμε ότι φέτος ε, δεν είχε πολύ ντόπα Η Ελλάδα δεν πλασάρει σχετικά πολύ στα μετάλλια Γιατί αν θυμάστε το 2004 Τα 5-6 χρυσά που ήταν από Άρση Βαρών ε, τα πήραν πίσω Εντάξει, τότε Ή... είχαμε και τον Αίολο Α, ναι, οκ Αίολος Κεντέρης Είμαι ο γιος του, ανέμουσα τον Κώστα τον Κεντέρη <laughs> που έλεγε πρέπει. και ο πώ τον λένε Μαι. Ο Νίβο, ναι, ναι. ναι. ο Βουριώτης <laughs> Αχ, ο Βουριώτης <laughs> Έρε τα δυτικά έχουν βγάλει τια στολίδια Γεια σου Ράγια Βαρβάρα με τα αγόρια σου ε, Να πούμε ότι Ο κύριος, ε, πως τον λέγανε τότε Τον Ντόπ, την άκρη τους που είχε Ο Κεντερίς κιθάνου, ο Τζέκος Ναι, ναι, Τζέκος ναι. Ήταν ο θαυματουργός τύπος ο οποίος έλεγε Παιδιά πάρετε αυτό, δεν φαίνεται στα ούρα Δεν φαίνεται στο αίμα <laughs> Θα σε βλέπουν <laughs> για, για να βγάλουν Αμάν αυτό που θα σε κάνει σαν να τρέχεις, το θυμάστε, <laughs> κάτι τέτοιο είχαν βγάλει <laughs> ε, Ήταν τρομερό, βέβαια ήταν άτυχη εκείνη η χρονιά για αυτόν <laughs> Γιατί σε μια στροφή, σε αυτή την καταραμένη, που, στη βουλιαγμένης, που την πάθανε Έπεσε με τη μηχανή στη, <laughs> Στο, πώς το λένε, στην παραλιακή, στην παραλιακή ε, Και πέσανε τα παιδιά, πόπο κι αφού γλιτώσαμε και τα χειρότερα <laughs> Άσε μετά και... κάτι από φύκε, θυμάμαι με, με, τελώς, με υλικό <laughs> μέσα. Με υλικό, <laughs> κάτι με υλικό. κουτιά. Ναι, ναι. Είναι, είναι τόσο αστείο όσο αστείο ήταν και το τηλεφώνημα που είχαν βγάλει στη φόρα του Μπουρούση στον Πεθερό του. Θυμάστε ποιος ήταν ο Πεθερό του. Όχι εγώ δεν θυμάμαι Δεν θυμάσαι ποιος ήταν ο πεθερός του μπουρούς Του μπασκετμπολίστα Κύριε Μάκη Μάλιστα. δεν θυμάσαι ποιον Α, έλεγε εντάξει. Ένας ήταν ο κύριος Μάκης. Μάλιστα. Ο νεαρός, δίμένος και παπάς <laughs> ε, <Μάλιστα>. γνωστός... <laughs> ναι Βασανιστής, βασανιστής Χούντα. της Χούντας Φυσικά μιλάμε για το Μάκη το Ψομιάδη Καταπληκτικό αυτό είναι η Ελλάδα ναι, ναι. 3.0 mm. ε, Και έλεγε Κύριε Μάκη το φάρμακο <laughs> Κύριε Μάκη φέρουμε το φάρμακο <laughs> ε, είναι όσο αστείο, όσο έλεγε και ο άλλος το Ολυμπιακό, Ο Ολυμπιακός και το Εγγάλιο να κερδίζει ναι, Η ναι, αδέλφια ναι, ναι, ναι, Μητρόπουλη ναι. Η παράγκα του Μπαρβαθωμά Το Εγγάλιο σουφτεί ξέρετε τώρα Έλα, εντάξει <laughs> το... Τέλο πάντων είθε, <laughs> ή, Έπρεπε να πει και μια άλλη ομάδα Δεν μπορούσε να πει μόνο ο Ολυμπιακός <laughs> να κερδίζει <laughs> Είπε ο Ολυμπιακός και το Εγγάλιο <laughs> να κερδίζει <laughs> Έχει μείνει αυτό Φαντός ε, φέτο Αυτό που γίνεται με, με την ΤΟΠΑ στην Ολυμπιάδα ήταν extreme. απλώς φυσικά με τα media έτσι όπω είναι δομημένα αυτή τη στιγμή παγκόσμια, που είναι ένα αριθμό ε, καναλιών τα οποία και πρακτορίων τα οποία φιλτράρουνε και Ελέ... πασάρουν με τα νέα με κάποιο τρόπο. Και, ναι, όχι, ελέγχουν, όχι με κάποιο τρόπο. Ελέγχουν κυριολεκτικά τις τι ειδήσει πώ θα βγαίνουν. Και όποιο είναι εκτό από αυτό χαρακτηρίζεται παρία. Γεια <laughs> σα. Μπήκαμε λοιπόν, και στο θέμα μα. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, και... να ξέρετε από πληροφορίε, δηλαδή. Mm. Οπότε, φέτο, λοιπόν, αποκαλύφθηκε Αμερικ... η Αμερικανική Ομοσπονδία, μία από τι Αμερικανικέ, τέλο πάντων, η Αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή, ε, απέκρυπτε τα σκάνδαλα ντόπινγκ που αποκαλύπτονταν και τι ενδείξει για θετικού αθλητέ σε ελέγχου που βγαίνανε. Επί χρόνια. Όχι δύο-τρία χρόνια τώρα. Μια πολλά χρόνια. Λοιπόν, και φυσικά όπω καταλαβαίνετε γίνεται ένα χαμούλη μικρό και αρχίσαν τι δικαιολογίε. Ναι, δεν ξέραμε, δεν κάναμε. Να μην χαλάσουμε τον αθλητισμό, να μην χαλάσουμε τώρα το, το, τη μεγάλη γιορτή αυτού του αθλητισμού που έρχεται. Φυσικά με ήταν τον είχαν πετάξει χθε. Εκαλά. Αυτοί είναι και εχθροί τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι του εχθρού πετάμε Εσύ γιατί φυσικά. είναι Ρώσοι. Ναι. Όχι ότι είμαστε φιλορώσει. Εμεί να τα λέμε και αυτά γιατί έχει αρχίσει ο κόσμο. Υπάρχει μια απόλωση και σου λέω για να τα αυτό έτσι. Μάλλον είναι με τον ε, ξέρεις Ναι αλλά τι είσαι φιλορόσος ή Α. Έτσι είναι έτσι. το ορισμό ή φιλο Αμερικάνο αντιαμερικάνων. Όχι, αντιαμερικάνων δεν λέει η Ή φιλοαμερικάνος-αντιαμερικάνος Όχι, αντιαμερικάνος δεν λέει Φιλοαμερικάνος γιατί σου λέει μας Που λέτε είμαστε οι γιο σουφάκια των Αμερικάνων Α, Εντάξει, ενώ αντιρόσος-φιλορόσος Είναι πιο καλό, είσαι φιλοαμερικάνος Δηλαδή, πόλεμο Πούτιν Εμεί δεν είμαστε στον Εσύ δεν πρέπει να, το, να βοηθήσουμε τα αδέλφια μα Ουκρανού. Πρώτοι δεν στείλαμε όπλα με, με πρωτοβουλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αντί να στείλει τρόφιμα, έστειλε όπλα. Φέραμε και μέχρι, το αντίπολοι. Μέχρι, μέχρι και ο Δένδια έκανε face palm, ναι. Αν το θυμάσαι, <laughs> στην απόφαση του τέτοιου. Είπε, Τι κάνει, Τι κάνει. Αν του τα κλείσαν την πόρτα, Αν του πέ. Τέλει ναι, ναι. χρυσέ, ναι. Τι κάνει. Δεν έφερε και το μαχητή του τάγματος Βουλή. Αζόφ, Βέθερα, να τι μιλήσει τι για να εξηγήσει, για να, για να συγκινήσει, να πείσει τους βουλευτές να ψηφίσουν για την βοήθεια, να αποτεχτούν. Τι καμάρ ήταν αυτό που φέραμε τέτοιο άτομο, τέτοιο... τέτοια ανδρεία. Έχουμε να δούμε από την Επανάσταση ναι. του 21. Ήρθε ένας άνθρωπος από το τάγματο του Αζόφ, το οποίο το τάγματο του Αζόφ, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα τάγμα το οποίο είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε τάγματα των ναζίων, θα τα λέμε αυτά, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, ναι. Τα οποία πριν από κάποια χρόνια κάνανε κάτι θηριωδίε, ειδικά στο. Στην Οδυσόλε. Ναι. Ε... Και στο Ντομπά, εκεί. Ναι. ναι. Κάνανε όμορφιέ. Σφάξανε, σκοτώσανε και κάψανε κόσμο ανηλαιό. Ε... Αυτόν τον φέραμε στην Ελληνική Βουλή. Τον φέραμε. Ένα μέλο. Ένα μέλο από αυτού. Του καφιόταν ότι είναι και μέλο. Ναι. Μ. Βέβαια, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Ε, εντάξει Υπάρχουν άλλοι τόσοι <laughs> <laughs> ε, Και φτάσαμε <laughs> Να μιλάμε για βομβητές Φτάσαμε να μιλάμε για το Ισραήλ Που γενικότερα Κάνει ό,τι θέλει στη Μησανάτολη αυτή τη στιγμή Μπομπαρδίζει Κάνει, κάνει ό,τι θέλει γενικώς Ναι το γενικώς το λοιπόν, και, και το, Εδώ έχει ενδιαφέρον η υπόθεση Τώρα που, που πήγε σε αυτό το κομμάτι Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί Λέμε ας πούμε Έρχεται το τραπ χαμός πανικός Τι θα γίνει θα καταστραφούμε. Λέω εγώ. <laughs> Την ίδια στιγμή έχει δίπλα σου. Εδώ. Μακριά, Όχι μακριά. σου στη γειτονιά. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Δίπλα σου. Κάτω. Έτσι. Λοιπόν, κάτω και ανατολικά. Νότια και ανατολικά. Όχι απέναντι από τα αδέλφια μας Κύπριου. Ναι, καλά, εκείνη είναι. Αυτή κι αν είναι δίπλα. Λοιπόν, ε, έχει ε, αυτή τη στιγμή ε, ένα στρατό. Ο οποίο είναι πανήσχηρο και, και πάει. Και πάει. Και δολοφονεί μαζικά κόσμο. Δολοφονεί ναι. μαζικά κόσμο. Άσε τώρα τα άλλα. Όχι, δεν και σου λέει ξεριστεί. Έχει λοιπόν. τόσου άμαχου. Κρύβονται μεταξύ ναι. του ε, και κάποιοι που δεν θέλουμε. Όλου. Χτυπάνε παντού, χτυπάνε σε πρεσβείε, χτυπάνε τώρα το ένα το Δεν σημαίνει και ότι. Επειδή, ναι, και τα πάντα. Όχι, εγώ σου λέω και σε ξένε χώρε και αυτό που κάνω τώρα. Εγώ εδώ σου λέω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να λε ότι επειδή ε, κριτήκανε το γεγονό, άσκησε κριτική στο γεγονό ότι χτύπησε σε ξένη πρεσβεία και σκότωσε. Διπλωματικό προσωπικό, που είναι ένα από του βασικού κανόνε, α πούμε, του δικαίου, του διεθνού, α πούμε, διπλωματικό δικαίου και τέτοια. Λοιπόν, ότι χτυπά σε αυτή τη στιγμή αμάχου και λέει, εφόσον είσαι και το τελειωμένο μέλο, δηλαδή ένα παιδάκι που είχε τον πίπερο μπαμπά του κτλ., οποιοδήποτε, το γεγονό ότι ο πατέρα του ήταν, μπορεί να ήταν κάποιο που να ήταν αρχιστέλεχο και κάποιο να είναι ένα τελευταίο, γιατί που ξέρει λίγο από την περιοχή, θα ξέρει, α πούμε, ότι σε μια χώρα που έχει διαλυθεί, όπω είναι ο Λίβανο, η Χεσμολάχ αυτή τη στιγμή. Καλύπτει, πραγματικά βασικέ ανάγκε και έχει αυτό και έχει, ε, έχει γειωθεί πολύ στην κοινωνία. Και έχει πληρωθεί ο, ο λοιπόν, κόσμο γύρω από αυτήν. Συν το θρησκευτικό, γιατί απευθύνεται σε εσεί. Αλλά έχει μάσεψει κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι καλύπτει κάποιε ανάγκες Με λεφτά το Ιράν. Ναι, εννοείται αυτό. Γιατί εδώ τι γίνεται, να πιανούν τα λεφτά, τα κάνουμε. Ε, Τέλο πάντων. Μπορεί λοιπόν, αλλά... και με τα δικά σα αδέλφια. Καλά. Με <χαλά> τα δικά του, ναι. Πήγαινε να δει όλε τι βίλε, να δει με λεφτά είναι. Δουλεμένα, όλα. Ρε, δουλεμένα. <laughs> λοιπόν, μόχθο εκεί, να Είναι καλή καλοί επιχειρηματίε, ρε. Πολύ... Ξέρουν να επενδύσουν. Τελή. Είναι επενδυτέ. Τέλει. Κατοικότερα, κυκλοφορήσανε. Λοιπόν, ε, και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχει ένα κράτο που κάνει αυτό το πράγμα και λένε οι άλλοι, άμα βγει ο άλλο, μα ήδη γίνεται δίπλα σου, ρε. Ήδη δίπλα σου γίνεται, τι μου λε άμα γίνει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γίνεται ήδη, σφαγή. Γιατί είμαι σφαγή. Όχι τώρα φουσκωμένα λόγια. Πραγματικά. Πραγματικά. Και σου λέω άλλο, άμα βγει ο άλλος. Αλήθεια τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Μα αυτοί που είναι τώρα πάνω, που λες ας πούμε να παραμείνουν, κρατάνε αυτόν. Και ο άλλος που θα θαύθει πάλι θα κρατήσει αυτόν. Δηλαδή και πρέπει εγώ να κάτσω, να τσακωθώ, να αγχωθώ και τα λοιπά για να διαλέξω έναν από τους δύο και να πω παιδιά ε, εντάξει άμα βγει αυτός. Ίσως ναι ίσως, ναι, ίσως, ναι. ίσως, Ίσως, ναι. Ίσως, ίσως αλλάξε μέρα. κάτι. Αντώνης ναι. Βαρδής. Σωστά. Αντώνης Βαρδής. Ναι, εκεί θα καταλήξουμε αν Αντώνη Βαρδή. Σίγουρα, εκεί που μας βλέπει από εκεί <laughs> ψηλά ή χαμηλά ή δεν ξέρω πώς mm. τη βλέπετε στο τέτοιο, ε, κάπως εκεί. Βέβαια εδώ ξεχνάμε ότι έχουμε και μια εμπόλεμη ζώνη πάνω. Κάποιο, ο σεφερλή τη Ουκρανία ζητάει συνεχώς λεφτά και θέλει να βομβαρδίσει και εσωτερικά την Βασία. Όλα τώρα. Παντού Μόσχα φτάνουμε. Βλαδιβοστόκ <σχελίδι> φτάνουμε. Παντού ρε. Ό,τι υπάρχει θα το βαρδίσω. Βλαδιβοστόκ πως χιλιάδε χιλιόμετρα είναι. Ας το, ας το. Δε Αλλά γιατί όχι. Ναι. Καλά. Εννοείται. Θέλω Μόσχα, θέλω Πετρούπολη, θέλω τα πάντα. Όχι εδώ Πετρούπολη για μας. Ναι. θα θέλουμε. την κρατήσουμε. Εντάξει έχει το θεατράκι θ για χαρά είναι. Θεατροπέτρα <χαι> <Χαρόπαιδρο, χαι> και τα λοιπά. <λίπτα. χαι> ε, λοιπόν. Ε, την Αγία Πετροπόλη. Λοιπόν. Και ε, σου λέει όπου μπορώ να του κοπανάω γιατί, γιατί αυτό θα προκαλέσει επανάσταση κατά του Πουτή. Πρόσεξε τώρα. Τι λέει ο τύπο. Έχει γίνει σάρα κοιμάρα. Δεν έχει κουνηθεί μέσα τίποτα. Κάποιοι που κουνήθηκαν τότε με τη Βάγκνε ήταν για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου. Εξαφανιστήκαν αυτοί. Εντάξει, πάντα παιδιά. <χαι> ε, εντάξει. Οκ. <χαι> okay. Ο παλιό κλασικό ρώσικο τρόπο. Λοιπόν, mm. και αυτό επιμένει ότι κάνοντας το αυτό θα καταφέρει κάτι. Λοιπόν, αντί να κοιτάξουν να σταματήσουν την αιματοχυσία, συνεχίζουν και όσο πάει, σου λέει: Υπάρχει κρέας. Φερε, φερε μου λεφτά, φερε μου όπλα. Ο άλλο δίπλα σου λέει: Α, φέρνει κι εσύ, θα φέρω κι εγώ. Πάρτα, και ο κόσμο εκεί πέρα κυριολεκτικά κομματιάζεται. Μηχανή του κοιμά. Είναι grinded. Ε, καλύπτονται από πίσω. Υπάρχουν διάφορα αεροπλανοφόρα, έτσι δεν είναι, δεν είναι. κυκλοφορούν εδώ Πέριξ. Άστα αυτά. Αυτά είναι αλμουνού, Παπαϊωβα Κελίου. Αυτό είναι άλλη υπόθεση εδώ. τους έχουν για να φυλάνε του από κάτω. Μην τολμήσει κανένα να μουλά σου, λέει, και κάνει κάτι περίεργο. Ντροπή. Να, να αφήσουμε τα αλούφια μα απροστάτευτα. Ναι. Okay. Τα πλανοφόρα είναι για εδώ. Τα άλλα είναι πάνω. Δεν χρειάζεται. Έχει χώρε γύρω-γύρω που δίνουν τα αεροδρόμια και τα Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Πάνω. Πολωνία, Βαλτικέ, Φιλανδία, είναι... Σουηδία. Η πρώτη είναι που. Ναι, Ρουμανία. Μέχρι... μέχρι και για ειρηνικά μικρού, μικρής ισχύος ή πέρυσι ο ακαδημαϊκός όρος είχε πει εντάξει παιδιά δεν δε θα γίνει αυτό που νομίζετε εντάξει. ένα μικρό θα πέσει ναι. θα χτυπήσουμε μια χώρα του Νάτο η οποία δεν την καθόλου Πολωνία για ποιον μυρίζει δεν ξέρω ή <laughs> <laughs> για κάποιον γυρίζει μπορεί να είναι για σένα ε, και εντάξει, έτσι κι αλλιώ δεν θα χτυπήσουμε άμεσα κάποια μεγάλη τον, τον αντίζυλό μα απέναντι. Θα πάμε σε κάποιον εδώ κοντά να πούμε ότι παιδιά ναι. δεν ε, αστευόμαστε εμεί. Ναι, εδώ κάνανε επίθεση τώρα και λέει: Παι, Παιδιά, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτή την επίθεση τώρα εδώ και θα τα ανταλλάξουμε. Αυτό το κάνουμε λέει και το στόχο. Δηλαδή κάνω αυτό το πράγμα και θα τα ανταλλάξω. Δηλαδή θα κάνω ένα πανζάρι μετά. Αυτά που έχασα κάτω, που του παίρνω τα βρακιά λέει: Θα πάω εγώ. Κάνω εδώ τώρα και θα τα ανταλλάξω μετά. Ωραία, και άμα χάσει και αυτό, τι θα γίνει μετά. Και πόσο κόσμο θα χάσει, Δεν νοιάζει. Ποιον, ούτε, νοιάζει. Ποιον... ούτε ε... τον ένα ούτε τον άλλο. Εντάξει, σίγουρα. Τα στοιχεία που δίνουν πάντω οι Ρώσοι είναι τρομερά. Πόσο, πόσο φαντάρου σε νεκρού, σε Ουκρανού ναι. έχουν μέχρι τώρα. Κάνε και, ο... και τα φίλτρα και να είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ναι. Και πάλι να τρομερά. Και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι προσπαθούν να τι με οποιοδήποτε τρόπο για να μην. Τι θα κάνουν. Ε, τι να κάνουν, ξέρω και εγώ καλά και εγώ θα προσπαθούσα. Ε, ναι. Σίγουρα θα προσπαθούσα. Άπειρα βίντεο βγαίνουν με τύπους που περνάνε στα ποτάμια που του στείνουν για να του πιάσουν μαζικά βουνά, ποτάμια, λαγκά, διαφαρά και οτιδήποτε υπάρχει, δικά εκεί στα Ρουμανικά σύνορα, πειδή είναι τη κακομοίρα που δεν είναι πιο δύσκολα περιοχέ. Σου λέει στα στάνταρ μα περιμένουν στα εύκολα, πάμε εκεί να περάσουμε από εκεί που εδώ η αρκούδα, και άμα με τη εντάξει. Και άλλοι πάνε φίλε και φτιάχνουν αρκοπέ. Ε, είχαμε... Μην τυχόν και το σκάσει τώρα. Άκου τυχόν και το σκάσει. Αίρεση. Αν μάλλον σε περίοδο πολέμου, νομίζω υπάρχει θανατική ποινή, έτσι, δεν είναι. Για όσου έχουν ε, υπηρετήσει. Ε, νομίζω ανάλογα. ότι αυτά είναι από τα βασικά. Ανάλογα, ανάλογα. αλλά πάντως υπάρχει ποινή. Υπάρχει ποινή. Ναι, ναι. Ε, να πούμε ότι αντίστοιχα πράγματα με κυνηγού κεφαλιών ε, και. Σύρματα, υπήρχαν ε, εδώ όταν μετανάστες και πρόσφυγες και προς τη, φεύγανε για Βόρειο Ευρώπη ε, ναι. και υπήρχαν, υπήρχε κόσμος που ήταν παγανιά και περίμενε πρόσφυγες να περάσουν, έτσι. Ναι. Και αν θυμάστε, είχαμε μέχρι πριν από 1,5 χρόνο και ένα βιντεάκι κάπου στον Εύρο που τους είχε άλλο μέσα στο, στον Τάτσον και χειροκροτούσε ο κόσμος, έτσι, στον Τάτσον, σε, ναι, ένα, ναι, ναι. σε μια Σαν... καρότσα. ναι. Σε μια καρότσα μέσα Τα θυράματα έτσι. Έχω το θύραμα Έχω πιάσει εδώ θυράματα Σου λέει μπράβορα μεγάλη Έπιασες το θύραμα εδώ Καθαρίσαμε τώρα Τους διώξαμε Τους φάγαμε Καθαρίσαμε. Και ζούμε καλά ναι. Αυτό είναι το θέμα Ότι τώρα έχουν κάπως τα πράγματα ε, Ισορροπήσει οι mm. τιμέ ανεβαίνουν ε, Τα ανεβαίνει Πάλι περιβολικός ε, τα ενίκεια ανεβαίνουν. Δεν αναγνωρίζει προσπάθειες. Πρέπει να ανεβαίνουμε κι εμεί με κάποιο τρόπο. Ε, ναι. Μα λείπουν οι εκδηλώσει, τα αγκαλά. Ε, δηλαδή, δεν βλέπω τόσο δραστήριο τον πλέον. Τι έγινε, Όχι. Γιατί. Σε παρακαλώ, μην το λε αυτό. Είχε λίγο καλοκαίρι κτλ. Τώρα, άκουσα κάτι παράπονα εκεί πέρα για γάτε στην περιοχή. Άκουσα κάτι τέτοια. Έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Έχει τη γάτε στην περιοχή. Πάρα πολλέ. Και, και τι θα γίνει με τι γάτε. <laughs> <laughs> Τι θα γίνει με τι γάτε. Ναι, είναι... Okay. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Τέλο πάντων, ναι, φτιάξαν ένα πάρκο, mm. το οποίο πάρκο, ε, επειδή θέλανε οπωσδήποτε στα μυαλά κάποιων αυτών που το σχεδιάσαν και το έφτιαξαν, να έχει λέει χλωρίδα, ε, η οποία θα είναι μεσογειακή, αλλά εντελώ τυχαία. Η χλωρίδα αυτή που υποθέσαν αυτή δεν είχε δέντρα με σκιά. φιλε okay. φίλε, είναι δυνατόν γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο. Στην Νότια Ευρώπη. Δεν έχουμε ρε φίλε να δεν τρώμε σκιά. Να πάει κόσμος κόσμο να το φτιάξει να κάτσε το καλοκαίρι. Με <laughs> σκιά από κάτω. Ξέρα ρε φίλε. <laughs> Θάμνη Πόα. Δηλαδή, έλεο. <laughs> <Ελαιος>, έλεο θα πούμε. <laughs> και οι άλλοι το θαυμάσανε. ναι, λέει. Ωραία. Έτσι, <laughs> παρατρόλ, εντάξει. Δεν σου αρέσουν οι Φήνικε, οι ωραίοι που του είχαν φάει τα σκαθάρια. Και <laughs> μην πέσανε εμεί <laughs> οι Φήνικε στην Ελλάδα. <laughs> το θυμάσαι αυτό, ε! Ναι, και και θέλαγαμε κόμα... να γίνουμε Μαϊάμι Βάη. Ε, Κάποιε περιοχέ είναι μα μην βάζει. <laughs> Ζηλεύουμε λίγο την έγκληση. <laughs> και αν θυμάσαι όταν συζητούσε πιο παλιά στο Βαραφλού που έλεγε ότι πού είναι οι τύποι με τι πόρσε Καγιέν που είχαν σταματήσει να βγαίνουν στην αρχή τη κρίση. Ναι. Ξέρει πού είναι τώρα. Πού είναι. Έξω είναι όλοι. Ορίστε. Εδώ είναι. Ναι. Αναπτύσσόμαστε πάλι, αδέρφια. Ενικότατα. Παραλιακή και να συνεχίσει. Τι θέλει τώρα. Η Ριβιέρα. Όμω σε αλά γιορτή. Η Ριβιέρα, ναι. Χτίζεται και το, και το κόσμημα. Στον κόσμο. Κόσμημα μόνο ναι. και λίγα λεφτά. Ναι. Να βγάλω να βγάλω selfie κατευθείαν. Πρέπει να βγάζω selfie σε κάθε φάση. Δηλαδή πάμε τώρα θεμέλια. Κακό Τι... να μην Θέλει όπω είχε το Σκελετός. γήπεδο τη ΑΕΚ. Σαν ναι. το γήπεδο τη ΑΕΚ. Ε, κάμερα και να μπαίνει κάθε στιγμή να βλέπει. Κατουράει αυτό ο υπάλληλο εκεί <laughs> που είναι αυτοί. Ρίχνουνε χωματικά. Ε, υπάρχει όπω υπήρχε στο γήπεδο τη ΑΕΚ να βλέπει στιγμή. Ε, λεπτό προς λεπτό <coughs> όλη η δημιουργία τη ναι, Αγία ναι. Σοφιά, έτσι όπω γίνεται και στο Μπερναμπαίο, να το πούμε αυτό στη Ρεάλ, που φτιάχνουν Βλάβο. ένα το πιο τρομερό, το καλύτερότερο του κόσμου γήπεδο. Ναι. Έτσι που ανοίγουν από κάτω, θα βγαίνει ο τάπιτας από κάτω, ξέρει, θα έχει θα κάποια... παίζει και ένα ρομπότ, χαρά. Σίγουρα θα μπορούν mm. να βάλουν ε, και ένα ρομπότ να παίζει. Μπορούν, το έχουν αυτό. Ναι, ναι. Ε, και εμεί να μην έχουμε ένα κόσμο που αρέσει σε όλο αυτό, αν θυμάσαι. Όταν είχε. Μήπω ένα το... διπλά ένα. Εδώ. Θα μάθω το βαλκονάκι. <χει> έχουμε ένα. Κρατάει και αρκετό καιρό, νομίζω. Δεν χρειάζεται και. Πολυοδομική άδεια. Όχι, για το μουσείο, <χει> εγώ θα έλεγα, <χει> ναι. θέλω Ά, να σου Α, εσύ λε. Πω... <χει> εγώ θέλω να σου πω για την παραλιακή. Για το Ελβενιζέλο που έγινε μουσείο, πάντων, εγώ θέλω να σου πω γιατί για στο ελληνικό. Αν θυμάσαι, υπήρχαν <χει> κάποιε συνελεύσει γειτονιά στο ελληνικό <χει> που ναι. λέγανε ότι παιδιά, αυτό εδώ το μέρο θα πρέπει να μπούμε όλοι να κάνουμε πράγματα. Να συσπηρωθούμε, να... θέλαν να βάλουν πράγματα από πορκυπευτικά. Θέλαν να κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Mm -hmm. Και mm -hmm. τα γέλια ηχούν ακόμα mm -hmm. αυτό που μου γελάγανε. Ότι τι θέλετε να κάνετε, να βάλετε μαρουλάκια και λαχανάκια <laughs> εδώ πέρα. Εδώ το δώσανε, τσάμπα το δώσανε. Mm -hmm. Τσάμπα δεν το δώσανε. Mm -hmm. ε, τι το δώσανε, Για ένα κομμάτι ψωμί και μετά το κόψαν σε κόπεδα και τελείωσε. Αυτό που θα το κάνανε το θερ... Αλλά δεν είναι αυτό. είναι Τώρα άγγιξε πολύ το θέμα. Πολύ το θέμα γιατί για αυτά ήταν μια τρελή ευκαιρία που χάθηκε και μόνο στην προπτική και να σκεφτείς ότι μια τόσο μεγάλη έκταση σε μια πόλη σαν την Αθήνα που που δεν μια δεν 5 εκατομμυρίων έτσι 4 εκατομμύρια ένα Πάρτε 4. Ένα δέχει, μήτρο χαρίζω, πολιτικό πρέπει. σου λέω πάρκο δεν Άχι. έχει Το πάρκο στο κέντρο της Αθήνας που ζητάνε οι τουρίστες πληροφορίες του λες είναι το πεδίο του Άρεως Μπράβο το οποίο δεν σου λείψει από εκεί σίγουρα είναι λάστιχα και λεμόνια και γενικότερα εντάξει. Είναι ένα χώρο ο οποίο η αστυνομία πηγαίνει φέρνει σίγουρα τοξικοεξαρτημένου και αλλάζει τα στέκια, γιατί είναι να το γνωρίζετε αυτό. Ναι, ναι. Ο Παρία είναι εδώ για να σα πει κάποιε αλήθειε για τη πόλη σα. Παρία 2.0. Mm. Οι τοξικοεξαρτημένοι και τα στέκια του δεν εξαρτώνται από αυτού. Εξαρτώνται από το που του πρόχνει η αστυνομία για να έχουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα μεγάλο όγκο. Ε, πάνω από την πλατεία Καρισκάκη, μεταξύ πλατεία Καρισκάκη και Ομόνια, γιατί εκεί του αφήνουν να κάθονται οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν του διώξουν από εκεί, θα πάνε λίγο πιο πάνω. Και όπω κάνανε με την πλατεία Εξαρχείων για να την υποβαθμίσουν πριν από 10-15 χρόνια. Με την Ασοαίτω. Ακριβώ πάνω κάτω μπρία, εδώ του λέγανε Χήμα, εδώ μπορείτε να κάτσετε, παιδιά. Ε, βέβαια τώρα χάλασε όλο αυτό το, το αφήγημα, γιατί κλείσαν και την πλατεία Εξαρχείων για να έρθει ε, ναι. και εκεί η ανάπτυξη και το μετρό. Mm. Κερδίθηκε βέβαια ένα αγώνα να τα λέμε για αυτά. Έτσι, η αστική δικαιοσύνη στα καλά τη, να μην τα λέμε ότι μικρύναν λίγο τα πεζοδρόμια Μαρήστε. που Έχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, σου βάλε φυλακή του χρυσάβητου δολοφόνου, Μείωσε, αυτούς. μείωσε, μείωσε τα, τα πεζοδρόμια. Ε, στο κίνημα τη Πετσέτα αναγνώρισε ότι σου φτιάξει την εφαρμογή εδώ, πιαρακάκι σε κάποια Λοιπόν, γιατί το υπότιμας μα. Δεν κατάλαβα. Σου έκανε το καλάθι του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ. Δεν, δεν είσαι ευχαριστημένος. Δεν κατάλαβα. Ας πούμε. Θα σου δώσει πάλι πα. Ε, αέρα αέρα μπανάνα. Μα πας, ναι. αυτά είναι το κομμουνιστήρι. Αυτά ναι. είναι το κομμουνιστήρι. Δηλαδή στην καμένη γύπα και χτίζει. Φτιάχνει κατά νεμογεννητριάδε, βρίσκει κόσμο δουλειά. Ανοίγουν δρόμοι, κάνουν. Τις... Τι ξέρει, Από το Βαρνάβα ναι. και έφτασε ρε στο, στο Πολίδρο, στο Χαλάμπρι. <laughs> Αναπαύσω. Αν δεν σταματούσε, αν δεν είχε ναι. αέρα. Δεν είχε να κάψει και κάτι άλλο προφανώ στον Πολύδροσο. Ναι. Ε, θα έφτανε υπηρε... φτάνε... στο πάρτιμα Χαλανδρίου ήταν ψηλά. Εκεί στα σύνορα με τα Βελίσια από πάνω, στα νεκρογραφία. Ναι. Ναι. Ε, εκεί πήγε. Γιατί? Μπορούσα ναι. Μπορούσε άλλο λίγο. Στον ναι. Μπορούσε Μπορούσα άλλο λίγο. Ναι. Πώ δεν μπορούσε. Μπορούσε λίγο. Αν δεν έβγαινε ο κόσμο να σβήσει, δεν θα μπορούσε. Λε. Άμα δεν έβγαινε ο κόσμο να σβήσει, δεν θα μπορούσε σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα ασύσι, μπορούμε, χώρα, και, μπορούμε και καλύτερα ναι. να, πω, να το πω όμως και τι είναι πες το, πες να το πω κιόλας mm. χαίρομαι όταν βλέπω συντρόφους και συντρόφισσες με αυτοργανωμένα πυροσβεστικά είσαι με το καλό το λόγο στο στόμα είσαι, δεν το καταλαβαίνω γιατί Ω, ξέρεις γιατί, γιατί ρε φίλε θα το πω. Το περιβάλλον, γιατί... δηλαδή το περιβάλλον, θέλει να πει ότι το πεύκο τη Πεντέλη ε, έχει διαφορά από το πεύκο, α πούμε. Είναι άλλο πεύκο σίγουρα. Ο πεύκο, oh, oh. ο πεύκο. Oh, oh. Μ' αρέσει oh, oh. πώ μ' αρέσει. Oh, oh. <laughs> <laughs> ε, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι oh, oh. δεν χρειάζεται. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ναι. Δεν το βγάλες φωτογραφία, δεν υπήρξε. Ναι. Δεν το όφαγες, ναι. δεν το ανέβασε στο Instagram, είναι σαν να μην το δεν χρειάζεται αδέλφια να ανεβάζουμε φωτογραφίε ή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάθε φορά. Ξέρουμε ότι το κράτο δεν υπάρχει. Θα πα με το σταυρό στο εσάς. χέρι. Θα παίξει το θέαμα που σου παίζουν αυτή, τι θα κάνει. Τελικά θα πάρουμε μια αποφάση. Θα κάνουμε ή όχι. Θα παίζουμε ε, με το θέμα ή όχι. Θα έχουμε το facebook ή όχι. Θα το χρησιμοποιήσουμε εργαλειακά. Facebook. Τώρα φαίνεται φαίνει την μας. μα. Facebook. facebook. Ποιο ναι. έχει Facebook πλέον. Θα ε, ε, πρέπει να είσαι πάνω από 45 για να έχει Facebook, <laughs> συγνώμη κιόλα. <laughs> Κάποιοι άνθρωποι προσπαθήσαν κάπου στο 2005 να συνομιλήσουν με συμμαθητές τους που δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Γιατί οι συμμαθητές τους είχαν παραμείνει οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν ξέρω, είναι αυτό, ξέρεις τι. Όταν δεν βρίσκεις κάτι ωραίο στο περιβάλλον σου, σε καλή νοσταλγία. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα νοστάλτζια και όλα αυτά τα, πώς το λένε, cult battles και όλη αυτή ναι, η φάση. Ναι, εντάξει. Δεν έχεις να πει κάτι για το παρόν, δεν έχεις κάποιον έναν γαμμένο αρχιτέκτονα, κάποιον ρε, κάποιον να έχει μια προοπτική διαφορετική. Ε, τι ρε φίλε, πάλι τα ίδια θέλουμε στον Αγιο Κόσμο, αν δεν το διαμάτι <laughs> της, ε, της Ανατολικής <laughs> Μεσογείου, δεν κατάλαβα, πούμε. Το διαμάτι αυτό τι θα έχει, γνωρίζεις. Διαμάτι απάνω, <laughs> αδαμάτινο. <Ανά>, <laughs> τι θέλει τώρα, χτίστηκε, ξεκινάμε. Οριχάλκινο, οριχάλκινο. Γιώτα Σιγμανή γίγαντας αρχιτεκτονικής. Ποιος είναι, Αν έρχεσαι αυτή... βέβαια από τις τζιτζιφιές και έρχεσαι και από την παραλία εκεί, από το Φάλληρο, από εκεί που είναι ο Σκάι, έτσι, από το ΣΕΦ, τι βλέπεις, μια τσιμεντίλα φουλ, ένα κύβο τσιμεντένιο, τέλειο. Ιδανικό, έτσι. Αν έρχεσαι βέβαια κατεβαίνεις συγκρούπου, στο Λίδι για την του... πόλη. Ναι. Σου λέει ο άλλος φουλ, να καταναλώνουμε λιγότερο ρεύμα και και το, και το κτίριο αυτό είναι full <laughs> καταναλωτής ρεύματος. Τίγκα, μιλάμε αυτό το πράγμα για να, για και να μια δώσει ψήξη, θέλει, Ας, ναι, κανονικά. <laughs> μια... Η μεγάλο πολυπούκληση την έφαγε αυτό σίγουρα. <laughs> δηλαδή, μία όπως... χαρισμένη πτωλμαϊδα λοιπόν, <laughs> ναι, γιατί ναι. να σου πω κάτι, εάν δεν κάνουμε και αυτά τα ωραία πράγματα δεν έχουμε τα στολίδια μας, ναι. δεν αναβιώσουμε... Εγώ, όταν δεν είμαι καλά, γενικότερα να σου πω ότι βλέπω την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Δεν θα σου πω για τα γκολ του Χαριστέα. Όχι, όταν δεν είμαι καλά, όταν με πιάνει βαριά κατάληψη <laughs> και στο τσακίρι και πετάω και μια άλλη να παπαρίζει. You are the one, you are man number one. Και λέω ρε φίλε, τα πήραμε σε μια χρονιά ναι. όλα. Όλοι κάτω μα κοιτάζανε, όλοι οι όλοι τελευταίοι Ευρωπαίοι, όλοι οι σάχλε okay. δεν έχουν. Κίτς, όλοι κίτς, όλοι τελευταίοι Βλαχομπαρόκ. Μιλάμε για μια γενιά ναι. Βλαχομπαρόκ Ευρωπαίων και ήρθε λαδάρα την οποία κάποιοι ε, λιδωρίσανε κάποιοι, κάποιοι ε, κοροϊδέψανε για το αντιποδόσφαιρο Κάποιοι κοροϊδέψανε την Έλενα την για τη συμμαχία των σκανδιναβικών χωρών. Γιατί φυσικά είναι Σουηδέζα, η γυναίκα εκεί γεννήθηκε. Σέλη Αλλά Άρα... τώρα. Γιατί στο μύθο τώρα, Δεν κατάλαβα. Ας πούμε. Γιατί ψέματα είναι. Δεν τα κατάφερε με την ψυχή τη και την καρδιά τη. Αυτή... <συσχε> η... Για την Έλενα είμαι ναι. μόνο Ωραία. υπέρ. Αλήθεια, Ωραία. Βέβαια, βέβαια, πρόσφατα διάβασα μια τρομερή ανάλυση mm -hmm. και έμαθα πώ δημιουργήθηκε αυτό το τρομερό η τρομερή Eurovision. Ναι. Ε, και ήταν μια ανατοϊκή γιορτή Μπράβο. για τις χώρες κράτη. Ναι. Και γενικότερα όσο ψάξετε για την Eurovision mm. είναι very dark γιατί διαγωνίζεσε ως χώρα, όχι ως καλλιτέχνης. Ε, γενικότερα όσο το ψάξετε τόσο πιο πολύ εθνικιστική μπόχα μυρίζει όλο αυτό το πανηγυράκι. Και ναι. Ναι. κυρίως είναι, άμα το πας τώρα επειδή για ψυχροπόλεμο ουσιαστικά ότι ήταν mm. μια προσπάθεια Ακριβώς. της Δύσης του Νατοϊκού Μπλοκ θα μας του Δυτικού Μπλοκ να την πεις τους απέναντι ότι εμεί έχουμε αυτό και παίζουμε μαζί σας κτλ γιατί η Άμπα δηλαδή δεν κατάλαβα τι έκαναν οι Άμπα έχουμε Άμπα ρε φίλε τι έχεις εσύ το λύκο το κακό που είχαν στο, στα κινούμενα σχέδια τα ρωσικά, τα, <laughs> Μάλιστα, τα σοβιετικά Ο Πάπα, σε παρακαλώ, σοβιετικά Τα <laughs> μόνα πράγματα το 2004, η Έλενα η Παπαρίζου και ο Ζήσης ο Βρίζας Και οι σέντρες του Τσιάρτα που ήταν σαν να πίνεις ένα ποτήρι νερό <laughs> Έτσι Και οι οι το γράφανε κάτι παιδιά Χωρίς το, το, το, το, το μαζί <laughs> <laughs> Και το γράφανε κάτι παιδιά Τα γκολ του Χαριστέα και ο κόλος του Ρουβά χτίζουν η συνείδηση του κάθε λιναρά Μπράβο. Το θυμάστε? Το λέγανε. Και τότε κοροϊδεύανε. Αλλική τα δω του Ανθέλινε. Ανθέλινα. Μαζε και ο κόσμο στο Γκάζι μετά. Θυμάσαι αυτό το Γκάζι. Να πάνε οι τουρίστε στον Γκάζι. Όλοι οι επισκέπτε στον Γκάζι. Πάμε στο Γκάζι. Να πάμε στον Γκάζι. Πού πα, τον Γκάζι είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι και τον ελλακτικό Γκάζι είναι το Εξάρχειο. Ωραία. Γιατί να μην και να μπας Τότε το, ήταν άλλο. το ψηρί, Τότε ήταν το ψίρι, μετά. Σε ψηρί, παρακαλώ, δάξι. έτσι να είμαστε ακριβεί. Μετά σωρί. ανέβηκε λίγο το έτσι. έτσι για να τα λέμε όλα. Mm -hmm. Έτσι, αν είναι κάτι καφενέδε, κάτι μαγαζάκια λίγο πιο ψαγμένα. Και πιο. Και μετά, ναι, το εξάθλιο πλέον είναι μια εικόνα από το βαθύ μέλλον με περιηγητέ να βγάζουν, να κάνουν αναρχό βόλτες σε κόσμο για να τους λένε τα γεγονότα που πλέον δεν γίνονται. Είναι κάτι, ένα κομμάτι μιας βαθιάς ιστορίας. Ναι. Οι άγονες και οι συγκρούσεις. Έτσι. Λες και έχουν περάσει κάτι αιώνες είναι. Δηλαδή, πραγματικά το παρουσιάζουν και έχει κάτι τύπου ε, influencer που λέει πήγαμε στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Αθήνας. <laughs> <laughs> <laughs> και ε, δηλαδή. Είναι το γαλατικό χωριό <laughs> χωρίς το μαγικό φίλτρο του... Το Πανοραμίξ, Ναι, εξάρτησα. Έχει μείνει μόνο πινακή, θα Και γύρω γύρω Ρωμαίοι. Ναι, ναι. Έχει Ναι. Ναι, και αυτά τα δρόμενα πλέον έχουν εκλείψει. Που μιμούνται το πέταγμα της, του Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Πού είναι το πρόβλημά σου. Αποκαταστάσει εκείνη. Σίγουρα. Ε, ναι, δε, δεν δε, έχει τόση βία. Δεν ενοχλεί δε, δε κάποιο την περιουσία μου που ήταν το πιο σημαντικό. Φράβο. Μπορώ να παρκάρω πλέον ε, ελεύθερα το αμάξι μου στο εξάρχειο. Μπορώ να πάω στο RBM που εκεί πέρα χαλαρά. Μπορώ. Έτσι και Φράβο. να νιώθω ασφάλεια Μπορώ να αγοράσω, να γίνω επενδυτή και να αγοράσω εκεί πέρα. Αφού υπάρχει στρατό κατοχή εκεί. Ε, Άρα μπορώ. Είναι όντω στρατό κατοχή. Να το ξέρουμε αυτό. Κανονικότατα στρατό κατοχή. Λοιπόν και δυνάμεις καταστολής που όποιος τολμάει και περνάει αυτά που έχω κατευθείαν. Ξέρεις τι γκρίνιαζα ρε παρατρόλ που δεν ναι. είχε πολλά μαγαζιά με ψαγμένες κάλτσες και, και αυτά και μάντεψε. Ναι. Τι έγινε. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει γύρω στα 25 μαγαζιά με κάλτσες. Έλα ρε τα φίλε. Στα εξάρχεια παράγουν κάλτσες. Δεν είχαμε κάλτσες να φορέσουμε. Μα πήραν εξιπόλοιτους ρε Έχουμε τώρα. Και έχουμε τώρα αυτές τις ωραίες κάλτσες, τις θυμάσαι όταν λέγαμε για την πλατεία Κάριτση και ναι, τους χίπστερ. Ναι, ε, εδώ δίπλα μα. Ναι, εδώ δίπλα είναι, δίπλα είναι. Λέγαμε για τους χίπστερ, ότι ο χίπστερ μυρίζει ναζισμό. Γιατί μυρίζει ναζισμό, είστε υπερβολικοί, δεν είναι ναζί τα παιδιά, δεν ξέρουν τι είναι απλά. Ναι. Ο Μπαρμπέριφτέ που τους κούρεψε έτσι και τα πρότυπα ομορφιά και Ντάξει. η μόδα. Ωραία. Και σιγά σιγά όλα αυτό το Απολιτικ είναι μια πολύ σταθερή θέση. Για το κούλι προχώρασε θέλει όλη η χώρα. Ναι. Όχι μόνο για το κούλι, για το κάθε κούλι, έτσι. Ναι. Ε, άρα αυτό το πολιτικό που πλασάραν οι νεολαίοι τότε, πριν από 10 χρόνια, ότι οι παιδιά δεν μπορούν να ασχοληθούν άλλο με τα πολιτικά, ναι. το οποίο εντάξει μπορεί να γελάτε με τα κομματόφυλλα στι σχολέ, αλλά μέχρι και οι κουκουέδε που οι πανκ σπουδαστική έπαιρνε κόσμο και έκανε προσελητισμό από την είσοδο τη σχολή, μετά από λίγο. <laughs> ναι, ναι, ναι, έτσι. έτσι. Και μεγατούλε. Με κλιμένες γιατί. Ναι, ναι. Α, είναι κλιμένες. Είναι κλιμένες ηγάλη στην εξarcheion. μας πως παρουσιάστηκε μια εικόνα με με κάλτσες, έτσι; <laughs> ναι. Τέλειες, ε, τέλειες. Και μέχρι και αυτά τα παιδιά που προσιλητιζόντουσαν και ήταν γενίτσαροι και όλα αυτά τα αστεία στην πανκ σπουδαστική, μετά από λίγο καιρό, αναπτύσσασαν θέλοντα και με τα φίλτρα του, χαίροντα το κόμμα ή προχωρούσαν λίγο. Παίρναν τα πρώτα. διαβάζαν έστω ένα Μάρξ. Δεν δηλαδή του λέγανε πάμε να, να διαβάσει μαλατέστα. Με τη μία, αν και το συμπαθώ πιο πολύ σαν άνθρωπο, γιατί ο Μάρξ λάτρευε λίγο και το κεφάλαιο, έτσι όπως ε, αυτά που έγραφε, mm. το λάτρευε λίγο, mm. είπε Παι, Παιδιά, τ τι θέλει τώρα πάλι τα ίδια, ρε παιδί μου, ρε, πριμιτιβιστήσεις, τι είσαι τώρα, τι θέλεις, πιστροφείς πυλιές, κοίτα, να σου πω την άλλη αλλά με Ιντερνετ, είμαι καρτιστής, αλλά με Ιντερνετ, θέλω και Starlink, το θέλω παντού, γιατί αλλά με Ιντερνετ, υπάρχουν και Μπριβέριανς, για όσους δεν ξέρουν, είναι είναι το... Το καλύτερο από Έτσι. όλα. Τι είναι Εντάξει... αυτό, για πείτε μου, γιατί έχετε πιάσει αδιάβαστα. Θα μία πρανική αναπνοή και, ναι. και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να τραφείτε. Σα τραφείτε από την αναπνοή Μόνο σας. Μόνο το... από το πρανές. Από το πρανές, ακριβώς. <laughs> Θα αναρωθούν <laughs> Το άλλο. Όσοι είναι συνηθισμένοι στο αλεύρι για όλες τις χρήσει. ξέρουν πώς να το κάνουν αυτόν την πραγματική αναπνοή. Εύκολο είναι. Ε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ούτε, ούτε φαγητό, ούτε νερό. Αυτή Τρέφεσαι είναι μπριδέριανς. Α, από Μάλιστα. το άτμα. Αμπριδέριανς. Μπριδέριανς. Με αναπνοή, Με αναπνοή ναι. μόνο. Κοίτα. That's. Και άμα έχει και καναμυγάκι δώρο, mm. ό, να δεις πρωτενη τι γίνεται Φέτες γίνεσαι μετά, χωρίς, δεν γκουνιέσαι Εντάξει. Oh, τι άλλο λοιπόν, παιδιά. Μάλιστα. Έχουμε καταχραστεί 10 λεπτά από ναι. το Sci-Vibe το οποίο είχε εδώ δαιμονισμένο να παίξει μουσική. Ξεχάσαμε yeah. κιόλα διάφορα πράγματα. Τι να κάνουμε, είναι, είπαμε Όχι, 50 είπαμε... λεπτά ήταν αυτά. Εντάξει, λεπτά. Το στικάκι σου. σου. Έρεμα αυτά. Για αυτό οι λέω, ο Πριμητιβισμό δεν θα έχει στικάκι. Θα είχαμε βγει στο κέντρο τη πηλιάς yeah. τώρα. Του λέγαμε εκεί πέντε πραγματάκια. Yeah. Οργανωθεί, θα τα είχε σημειώσει όλα σε μια σπηλιά, θα τα είχε ζωγραφήσει στου ενό και από εκεί και πέρα μετά θα έρχονταν ο μελλοντικό αρχαιολόγο, παλαιοντολόγο. Για να τα βρει και να τα πει. Flintstone. έρχονταν mm. εδώ πέρα με το Έτσι. ποδοκίνητο και θα σου κουβαλούσαν. το πλάγιες ε. Θα σου κουβαλούσαν ολόκληρο μενίρ με την εικόνα σου και, <laughs> και από πίσω πλάκε τέτοια, τέτοια, τέτοια, τέτοια <laughs> πέτρινα συντήματα. Και επίση θα παρνίμαζε στην εκπομπή 8.000 χρόνια πριν mm -hmm. για να παίξει 8.000 χρόνια μετά. <laughs> Ινσταλέ, αυτά μας το πλασάρουμε στο Stafford's New Foundation ότι ετοιμάζουμε να πάμε σε μια σπηλιά να χαράξουμε κάτι ώστε να μα δουν αν επιβιώσει η ανθρωπότητα και να κάνουμε ένα Ινσταλέ, να πατήσουμε με μπαταρία να πατήσουν ένα κουμπί και να αρχίσει να τους λέει πράγματα και να πούνε τι σκέφτηκαν η τότε Ναι, είδες. Και να τρώμε και φακές μετά γιατί είναι το πιάτο που πουλάει στο γεωτά σεγμανοί. Μου <laughs> <laughs> το άλλο, ο Ωνάσης τι κάνει. Ποιος πήγε εκεί, πέξανε ο Αγγελάκας έχει, και ο Γιάννα Ροχ. Έχει πέσει, ναι μωρέ, ο Αγγελάκας Έπεσε. τώρα, εντάξει. Δεν έχει τελείωσει το κίνημα. Παρακείδω, έχει λίγο... Με τις φακές και τα λοιπά μου, θυμίστε στο free thinking zone και τα παγκητάκια φαγητού για, το, για τις δια, διακοπές, για το tour της Μαχρονήσου. Έτσι. Ωραία. Ναι. Λέω να το ξαναβάλουμε μπρος αυτό το που... πράγμα και εκεί κάνουμε το, το project. Να ξεκινήσουμε Αρχίζετε με πληγούρα. Αρχίζετε και τώρα και μετά εξελίσσεστε σε σκορπιανθρώπους. Καλό. Μετά από 8.000 χρόνια έχει γίνει λοιπόν. fusion ας πούμε το, το, το DNA. Το, το DNA είναι... σκορπιού με του ανθρώπου. σκορπίαν λοιπόν. για πάντα. Σούπερ. Σκόρπιον μέχρι το αγαπημένο κομμάτι του παρατρούλου το οποίο είναι the wind of change <laughs> έλα, έλα πες και αυτό εντάξει και κλείνουμε δεν <laughs> είναι το wind of change Γιατί παιδιά αυτό που χρειαζόταν η Ευρώπη η καλή Ευρώπη <laughs> απέναντι <laughs> τίσαι, τίσαι, τίσαι, στους σατανάδες <laughs> με τα κόκκινα <laughs> ναι. που για να γνωρίζετε γιόλας λίγο από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία Ότι ο σατανάς έγινε κόκκινος επί αντικομμουνισμού, μέχρι τότε ο δαιμόν και όλοι οι υπόλοιποι ήταν μαύροι Mm. Κόκκινοι γίνανε όταν ξεκίνησε ο Κάτι το οποίο το θεωρώ τρομερό, πανέξυπνο. Ότι οι σα... οι ίδιοι σατανά... Ο σατανάς ήταν αυτό που το σκέφτηκε, ρε, φίλε. Τώρα θα, Δεν θα... Είναι, τώρα, τώρα θα είναι και σχιστομάτι. <laughs> <laughs> έτσι. Οι εχθοί είναι πλέον στην Ανατολή, αδέλφια. Κυτρινίζουν περίεργα. <laughs> Όλα αυτά που τρώνε εκεί. Μπουζλί ε... ήταν κακό. Να μην το βλέπει έτσι. Όχι. Τι... Λοιπόν. Γίνεται το νερό και κάτι γι' εσύ. τώρα από αγού. Ο άλλο οδικό που κάνατε εκπομπή. Γίνεται το νερό, γίνε το. Α, σε τώρα. Εντάξει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αλλοιώστε τον πολιτισμό. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ναι. τελευταίο κομμάτι για να γίνουν παρά παράδεισε τεχνικέ επεξεργασίε ώστε να... η εκπομπή να μείνει για πάντα. Να βάλουμε σε ένα αστικάκι μέσα σε ένα βράχο και να την κρύψουμε κάπου μετά. Ναι. Ναι. Να πάρουμε τώρα τα. Τις πέτρες μας για να πάμε να σκαλίσουμε τα, τα σπήλα εδώ από κάτω. Α, ναι. Έχουν, έχει στείλει εδώ ο Μάριος ένα μήνυμα. Τι έχουμε Τέλειο. εδώ, για να δω. Τα, Τι είναι. Διαχρονικό όραμα με φίνηκες ή να ένα καζίνο που θα έχει Σουκρινό. τάφρο με αλιγάτορες. Αυτό είναι, για να δω. Ψ. Ψ. Τέλεια, τέλεια. Ο Η σκληρή δαξ, του Μπραχάμι. Παιδι, αγαπάμε, αγαπάμε, αγαπάμε, <laughs> πολύ αγαπάμαι. καλό, αγαπάμε, λοιπόν, Πολυφή. Ε, εδώ σας αφήνουμε, η αρχή της long έγινε για τον Παρία, τώρα ραντεβού την άλλη Παρασκευή, παιδιά αλλάξαμε μέρα, αλλάξαμε ώρα και από την άλλη Παρασκευή πάμε σκληρά με θεματική εκπομπή η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες. Ε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παρατρόλ που θα τον έχω μαζί μου τον επόμενο καιρό για να οργανώσουμε εδώ διάφορες ωραίες θεματικές που εντάξει, κάποιοι μπορεί, έχετε ζητήσει κάποιες θεματικές θα δούμε ποιες μπορούμε να δουλέψουμε έτσι, και να τις φέρουμε εις πέρας Να ευχαριστήσουμε εκτός και Μάριο ε, για τη συμπαράσταση, για όλη τη βοήθεια που είχε, μας παρήχε σήμερα ήταν ε, ο δαίμον ε, των ε, τεχνολογικών να καλεσπορίσουμε το SiteVib. Είδε καθερό και άλλο επίτιε, δηλαδή, τρρρ, ακόμα πει στην τράμουσα, άλλο χρόνο κανονικά <laughs> Λοιπόν, καλή συνέχεια, η εκπομπή ανεβαίνει. Δεν ξέρω κι εγώ που ανεβαίνει, στα, στα σύννεφα ανεβαίνει, <laughs> στο mic cloud του Radio Reboot, ανεβαίνει στο archive.org και σε λίγο καιρό θα ανεβαίνει στο αρχείο του 1431 am. <laughs> δηλαδή είναι η μοναδική που θα ανεβαίνει παντού πραγματικά. Θα το παίζουν και όταν πηγαίνει στη βιβλιοθήκη <laughs> το το <laughs> του και όταν σιγμανεί μέσα. Θα το ζητήσω και αυτό θα αιτηθώ ε, Καλώς... και άμα την ακούσουν θα πούνε «Ρε, ναι. χρειάζεται να μας κάνουν κάποιοι λίγο κριτικοί, είναι πολύ, ξέρει. Μια ερώτηση τώρα, έτσι. Συγνώμη, <χω> ε, καθυστερώ λίγο. Έχει πάει κανένα για να δανειστεί βιβλία στο Γιώτα Σιγμανίδη, βιβλιοθήκη δεν ήταν, υποτίθεται. Ναι, δεν έχω πάει. Γιατί? Θα πάω. <χω> έτσι κλείνω εγώ. Θα <χω> να δανειστώ βιβλία από εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Ατίνα. Ε, Παρία τελείωσε.